Λοιπόν, καλησπέρα και πάλι. Είναι η τέταρτη Αστρική Πύλη στο μικρόφωνο του μου Μηνάς Παπαγεωργίου. Και ο Ανδρέας Παρντσόπουλος. Λοιπόν, καλώς ορίσατε στην τελευταία εκπομπή του μήνα. Σήμερα, Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου. Η Αστρική Πύλη κλείνει έναν μήνα ζωής, η νέα Αστρική Πύλη. Ελπίζουμε να είμαστε μια καλή συντροφιά. Και στη συνέχεια όλων όσων σας έχουμε δείξει αυτό το διάστημα η σημερινή εκπομπή θα είναι αφιερωμένη πλέον σε θα περάσουμε έτσι στο περισσότερο θρησκεολογικό κομμάτι σήμερα θα τα επαναλάβουμε για ακόμα μια φορά στην πρώτη εκπομπή είχαμε ένα συνωμοσιολογικό θέμα την κάρτα του πολίτη στη δεύτερη εκπομπή πήγαμε προς την εναλλακτική αρχαιολογία και τις ελληνικές πυραμίδε με τον αρχαιολόγο τον Αλέξανδρο τον Γιανακό. εδώ Σήμερα θα μιλήσουμε για νευροθεολογία, ένας νέος επιστημονικός κλάδος ο οποίος επιχειρεί να ρίξει το επιστημονικό βλέμμα στους τρόπους δημιουργίας θρησκευτικών εμπειριών Ξεχάσαμε βέβαια και την τρίτη εκπομπή να αναφέρουμε όπου είχαμε το φαινόμενο των poltergeist και συνέχεια τα παιδιά της W Researching εδώ που μας μίλησαν για το ghost hunting ε, Κατά τη διάρκεια δεύτερη της δεύτερη ώρας εκπομπής θα έχουμε την τιμή να έχουμε καλεσμένο μας έναν από τους μεγαλύτερους, ικανότερους και πιο μεθοδικούς ερευνητές στην Ελλάδα, αν των φαινομένων. Ο Θανάση Βέμπο, θα είναι εδώ στην παρέα μας, στο στούντιο, σε μια live συνέντευξη. Είναι δεύτερη φορά που το κάνουμε αυτό. Στην... Κάντε μου λέει ότι η φωνή ναι. μου έχει πολύ αντίλαλο. Ναι, ότι... να το κοιτάξουμε αυτό σε λιγάκι. Ναι. Ε, να πούμε ότι η συνέντευξη του κυρίου Βέμπου θα έρθει να ακουμπώσει κάπως με τα θέματα τα οποία θα συζητήσουμε κατά τη διάρκεια της πρώτης ώρας, το κεντρικό θέμα τουλάχιστον. Θα μας μιλήσει για θαύματα, θα, κυρίως θα γίνει μια λαογραφική αναφορά. Στο, σε θέματα θαυμάτων και όχι μόνο ένα ερευνητή ο οποίος είναι από τα πιο γνώστα λαγώνικα στον mm -hmm. στο χώρο της αναζήτησης Λοιπόν πριν ξεκινήσουμε να πούμε τους τρόπους επικοινωνίας ε, που μπορείτε να έχετε με εμάς Και γιατί δεν, δεν τους λέμε, ε. για άρχισε Λοιπόν ε, μέσω facebook υπάρχει ε, ο λογαριασμός μας ραδιοφωνική αστρική πύλη ή αλλιώς Stargate FM Μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας από τώρα, να μας λέτε τις απόψεις σας περί θαυμάτων, περί πίστης. Θα διαβαστούν μηνύματα κατά τη διάρκεια τη εκπομπής. Όπως επίσης έχουμε το email της εκπομπής, stargatefm.gmail.com, όπου μπορείτε και τώρα, κατά τη διάρκεια της εκπομπής, αλλά και καθόλου την εβδομάδα που παρεμβάλλετε ανάμεσα σε κάθε αστρική πύλη, να επικοινωνείτε μαζί μας, να μας στέλνετε παράπονα, παρατηρήσεις, προτάσεις, ιδέες. Τέλος να μην ξεχάσουμε να αναφέρουμε και την ιστοσελίδα της εκπομπής το www.stargatefm.gr στην οποία διεύθυνση μπορείτε να βρείτε και το αρχείο των εκπομπών ήδη από την προηγούμενη τρίτη έχει ανέβει το αρχείο της τρίτης εκπομπής που κάναμε για το ghost hunting και τα poltergeist επαναλαμβάνω www.stargatefm.gr Επίσης για τους λάτρεις των παραδοσιακών τρόπων επικοινωνία έχουμε το SMS ΑΛΦΑΤΑΛΦΑΛΦΑ κενό το μήνυμά σας και αποστολής στο 54 454. Λοιπόν, και πάλι μαζί σας. Ελπίζουμε να, να επανήλθε το τεχνικό πρόβλημα. Ναι, επανήλυθε μηνά. Ήταν σωστό το κουμπάκι που πάτησα και διαμαρτυρώσουν. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε την αποψινή εκπομπή με την καθιερωμένη στήλη των νέων, έτσι όπως σας έχουμε συνηθίσει κάθε φορά, παράξενα νέα από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Και το πρώτο νέο με το οποίο θα ξεκινήσουμε ε, σχετίζεται άμεσα με, την, με τη χώρα μα. Πρόκειται για μια ανακοίνωση την οποία κάναμε χθε. Ε, χρησιμοποιώ το πρώτο πληθυντικό από την ελληνική κοινότητα του Μεταφυσικού και, το, και την ιστοσελίδα μεταφυσικό.gr. Ω γνωστόν, είναι ο κεντρικό πυρήνα ο οποίο στην ουσία βρίσκεται πίσω ακόμα και από αυτή την προσπάθεια. Η ελληνική κοινότητα του Μεταφυσικού με τι πολλέ εκφάνσει τη, τα πολλά τη πρόσωπα, αλλά την νέα δομή τη. Και ο Μινάς έρχεται να μα παρουσιάσει κάτι πολύ σημαντικό, καθώ η κοινότητα του Μεταφυσικού. Και συμπληρώνει 10 χρόνια ζωή. Πότε ήταν... πέρασαν, είναι. ήταν ο Ιανουάριο του 2002, όταν τότε, σαν πρωτοετή φοιτητέ, κάποιοι από εμά, άλλοι ακολούθησαν αργότερα, α, δημιουργήσαμε αυτή την προσπάθεια, η οποία έχει φτάσει σήμερα να α, περιλαμβάνει αρκετού αξιόλογους ανθρώπους στι τάξει τη. Ε, περίπου 10 ιστοσελίδες. Για να μην στα τα η ελληνική κοινότητα του Μεταφυσικού ανακοίνωσε χθες τη διοργάνωση της metacon 2012, μια πολύ μεγάλη ημερίδας Παύλας Συνεδρίου. Το Μέτακον μηνά είναι από το MetaConference. Conference, Ακριβώς. έτσι. Μέταφυσικό και Conference. Η ημερίδα αυτή θα λάβει χώρα στην Αθήνα στις 28 Ιανουαρίου του 2012 ημέρα Σάββατο και στο θέατρο Ελεύθερη Έκφραση στην Κυψέλη Θα ενημερωθείτε βέβαια και όσο πλησιάζει ο καιρός γιατί είναι στην ουσία δύο μήνες μας χωρίζουν βέβαια, από τότε να πούμε από τότε Θα Απλά... ενημερωθείτε πως θα Θα μάθετε και την ιστόσα της θα τα του πούμε conference να πούμε ότι θα μα θυμίσουν με την παρουσία του 10 συμβολικά για τα 10 χρόνια τη κοινότητα, πολύ μεγάλοι και αξιόλογοι ερευνητέ, ακαδημαϊκοί και δημοσιογράφοι Έλληνε, οι οποίοι ασχολούνται με το χώρο και οι οποίοι θα καλύψουν κάθε ένα από αυτού με τι ομιλίε του από τι 10 το πρωί μέχρι τι 6.30 το απόγευμα, κάθε μία ενότητα του εναλλακτικού, έτσι όπω τουλάχιστον εμεί την προσδιορίζουμε μέσα από το μεταφυσικό.gr όλα αυτά τα χρόνια. Παράλληλα, μέλη τη κοινότητα του Μεταφυσικού, ανάμεσά του και ο Ανδρέας και εγώ, θα αναπτύξουμε με ομιλίες μας Κάνουμε ένα flashback ουσιαστικά Σε όλες τις προσπάθειες, σε όλες τις ομάδες Σε όλες τι εκφάνειες αυτής της κοινότητας και το έργο και τη δράση τους όλα αυτά τα δέκα χρόνια. Είναι μια πολύ σημαντική εκδήλωση. Να είστε σίγουροι ότι θα ζαλίσουμε τα αυτιά σας από εδώ και για τους επόμενους δύο μήνες. Να πούμε ότι όσοι θέλουν να μάθουν περισσότερα για το πλήρες πρόγραμμα, της περιλήψεις, τα βιογραφικά των ομιλητών, το θέατρο, το πώς θα φτάσουν στο θέατρο, μπορούν να μπουν στην ειδική ιστοσελίδα, το www.metacon.gr, το conmc. Εναλλακτικά αν δεν το βρίσκετε παιδιά μπορείτε να μπείτε κατευθείαν στο μεταφυσικό.gr Υπάρχει αναρτημένο άρθρο στην κεντρική σελίδα, μεγάλο μεγάλο, θα το δείτε και από εκεί θα μπείτε στην ιστοσελίδα της Μέτακον. Μία πολύ πολύ σημαντική μερίδα, πολύ πολύ σημαντική προσπάθεια. Σας περιμένουμε όλους στο, στο Θέατρο 28 Γενάρη να πω εδώ ότι είναι δωρεάν φυσικά. Α, ή... Με πρόλαβες μηνά, δεν ξέρω γιατί το ίσως είναι και επίκαιρο να λες ότι είναι δωρεάν κάτι που... Προφανώ θα είναι. Είπα, ποτέ δεν ξέρει. Το είπα, ξέρεις το είπα γιατί πάρα, πολλές, πάρα πολλά μηνύματα που μα ήρθαν μέσα από το διαδίκτυο ρωτούσαν αυτό ακριβώ το πράγμα. Εννοείται ότι η κοινότητα, σαν ένα φορέα ο οποίο όλα αυτά τα χρόνια δίνει το στίγμα του μέσω του εθελοντισμού, είναι απολύτω λογικό να οργανώσει μια τέτοια εκδήλωση. Βέβαια, για καθαρά, να δωρεάν, για το πούμε κοινό. ότι καλύπτουμε πλήρω αυτό το θέμα, υπάρχουν και δεθελοντέ σε αυτή την προσπάθεια, δεν είναι μόνο εθελοντέ. Τι εννοείς ακριβώς. Ε, γιατί και η έννοια του εθελοντισμού έχει λίγο καταρακωθεί κάτω του νόμου. Τουλάχιστον από κάποια κομμάτια της ελληνικής κοινωνίας ανάμεσα σε αυτά, σε αυτούς μάλλον είμαι και εγώ. Μάλιστα. Οπότε, εθελοντές και δεθελοντές όλοι μαζί. Εσύ θα βοηθήσεις ε, δεθελοντή, Αντρέα. Ε, θέλω, δε θέλω, θα βοηθήσω. <laughs> γιατί είμαι και ομιλητής στην Μάλιστα. εκδήλωση. Ωραία. Μιας και είπαμε για, το, για τη χορηγία επικοινωνίας πριν, και πριν περάσουμε στο προηγούμενο νέο, να πούμε κάτι που ξεχάσαμε πάρα πολύ βασικό, ότι ναι. την εκπομπή στηρίζουν ε, το μηνιαίο περιοδικό Μύστερη, το μηνιαίο περιοδικό Εναλλακτική αναζήτησης, το οποίο μάλιστα αύριο κυκλοφορεί το καινούργιο. Αύριο γίνει το τέχος, ναι. Καθώς, επίσης, και ο εκδοτικός οίκος iWrite, θα μπορείτε να τρέξετε στο site iWrite.gr να καταλάβετε Πιο είναι ο νέος τρόπος έκδοσης στην ουσία στην Ελλάδα. Δεν είναι μια δυνατότητα σε όλους μας, σε όσους έχουν αυτό το μεράκι της συγγραφική, να κάνουν να προχωρήσουν σε αυτοέκδοση του βιβλίου τους www.aira.gr Εκεί θα μάθετε περισσότερο για αυτό το νέο και πρωτοπρογιακό project. Και συνεχίζουμε με τα νεάκια μα Έχουμε για το Stonehenge κάποια πραγματά και κάποιε εξελίξεις. Τώρα σε λιγάκι επανερχόμαστε. Έτσι. Ήρθε ώρα να πάμε στο επόμενο νεάκι Αφορά τον χώρο του Stonehenge Ο οποίος πέρα από το μνημείο έχει, έχει και πολλές άλλες κατασκευές Μάλλον στο υπέδαφος του Κάτι το οποίο μάθαμε μόλις σήμερα, είναι σημερινό το νέο Ακόμα αρχαιότερος ναός του ήλιου κρυβόταν στο υπέδαφος του Stonehenge Είναι ο τίτλος της είδησης Χρησιμοποιώντα εξελεκτ... εξελιγμένες τεχνικές απεικόνισης του υπεδάφου, μια διεθνής ομάδα αρχαιολόγων εντόπισε στο κεντρικό μνημείο του Stonehenge ενδείξεις για ένα ακόμα παλαιότερο χώρο λατρείας. Μάλιστα, σε αυτό το χώρο λατρείας, ε, λατρευόταν το θερινό ηλιοστάσιο. Μάλιστα, κάτι που, το οποίο συμβαίνει και με το παραδοσιακό και το γνωστό μνημείο του Stonehenge. Ήταν ένα μνημείο συν στο οποίο... Οι άνθρωποι της εποχής εόρταζαν το θερινό ηλιοστάσιο Οι ερευνητές ανακάλυψαν τα θαμένα ίχνη δύο λάκων, οι οποίοι ευθυγραμμίζονταν με τον ήλιο και την ώρα της Ανατολής και της Δύσης όταν κανείς τις κοιτάζει από τη θέση ενός ογκόληθου κοντά στη σημερινή κεντρική είσοδο του αρχαιολογικού χώρου Αυτό βέβαια συνέβαινε μόνο κατά το θερινό ηλιοστάσιο η οποία είναι η μεγαλύτερη μέρα του χρόνου 21 Ιουνίου μήνα μηνά... 2η Ιουνίου και γίνονται ναι. πάρα πολλέ γιορτές από τους ανά τον κόσμο παγανιστές να πούμε εκείνη τη μέρα σε μνημεία όπως το Stonehenge, οι πυραμίδε, εδώ στην Ελλάδα οι Δελφοί και άλλα αλλά αυτά δεν είναι τις παρούσεις Επίσης τα νέα ευρήματα δεν έχουν χρολογη... χρονολογηθεί με ακρίβεια, είναι όμως προφανές ότι είναι παλαιότερα από το διάσημο νεολυθικό μνημείο του Stonehenge, το οποίο έχει ηλικία περίπου σύμφωνα με την επίσημη μέτρηση των επιστημών η περιοχή δεν έχει ανασκαφεί, ωστόσο οι λάκοι αυτοί είναι ορατοί σε εικόνε από μαγνητόμετρα. Όσοι αναζητήσουν την είδηση θα δουν αυτέ τι εικόνε. Φαίνεται ότι υπάρχουν κάποιοι λάκοι, οι οποίοι όμω είναι υπόγειοι, είναι στο επέδαφο, δεν φαίνονται με, το... με γυμνόφθαλμο. Όπω ανακοίνωσαν λοιπόν οι αρχαιολόγοι του Πανεπιστημίου του Birmingham, οι οποίοι συνεργάζονται με συναδέλφου του από τη Βιέννη, οι δύο λάκοι πιστεύεται ότι ήταν τα σημεία στα οποία ξεκινούσε και τερμάτιζε μια απομπή που ακολουθούσε την κίνηση του ήλιου στη διάρκεια τη ημέρα. Εδώ να πούμε ότι η ομάδα του καθηγητή που ερευνά το υπέδαφος της από το 2010 συμμετέχει σε ένα ερευνητικό project το οποίο λέγεται πρόγραμμα κρυμμένων τοπίων του Stonehenge ε, Μα ωραίο αυτό το νεάκι τελικά που ότι... Σχεδόν κάθ, κάτω από κάθε αρχαίο ναό υπάρχει ένα άλλο πιο αρχαίο μήνα. Το έχουμε δει πάρα πολλέ φορέ αυτό να συμβαίνει και στην Ελλάδα. Βλέπουμε και στο Stonehenge τώρα, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το Stonehenge το οποίο είναι και ένα αρχαίο μνημείο, το οποίο απασχολεί πάρα πολύ του αρχαιολόγου τα τελευταία χρόνια. Και αν παρακολουθεί κανεί την, την επικαιρότητα τη αναλλακτική αρχαιολογία, θα διαπιστώσει ότι ανα τρίμηνο-τετράμηνο υπάρχουν συνεχώ νέε μελέτε και έρευνε που γίνονται σε ακαδημαϊκό επίπεδο. Ε, όμως αυτό νομίζω είναι ένα θέμα που θα μπορούσε να μας το αναλύσει σε επόμενη εκπομπή και πάλι Ανδρέα Ο Αλέξανδρος ο Γιαννακός έτσι Εννοείται ο Αλέξανδρος ο οποίο ειδικεύεται στην εναλλακτική αρχαιολογία Και γενικότερα στην αρχαιολογία θα μπορούσε να μας βοηθήσει για αυτά τα μνημεία Τα οποία έχουν μια πολύ βαθιά και άγνωστη ιστορία Λοιπόν να περάσουμε γρήγορα γρήγορα στο τρίτο θεματάκι Διαστημική αυτή τη φορά Uh, Τι νέα μα έχει από διάστημα μηνά Μινάκη. Λοιπόν, τη... Στα τέλη περίπου τη προηγούμενη εβδομάδα ξεκίνησε η τελευταία αποστολή τη NASA. Εκτόξευσε το Curiosity, ένα εξάντροχο όχημα τεραστίων διαστάσεων σε σχέση με όλα τα προηγούμενα τα οποία είχε εκτοξεύσει, με προορισμό τον κόκκινο πλανήτη, τον Άρη. Άλλη μια αποστολή για τον Άρη να προγραμματίσω πριν από λίγο. Μια-δύο εκπομπέ είχαμε αναφερθεί και στην αποστολή τη Ρωσία. Όμως... Απέτυχε, αν και έχουμε μια εξέλιξη, θα την πούμε μετά. Να, ναι. Λοιπόν, τώρα το το συγκεκριμένο το Curiosity είναι ένα όχημα το οποίο είναι σε μέγεθος αυτοκινήτου κόστισε γύρω στα 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια υποτίθεται ότι θα λειτουργήσει για 23 μήνες αλλά από τη στιγμή που τροφοδοτείται από μια γεννήτρια Πλουτονίου μάλλον κάτι τέτοιο α, δεν ισχύει, θα λειτουργήσει για πάρα πολύ καιρό και θα συνεχίσει να στέλνει στους επιστήμονες τα στοιχεία του είναι πολύ σημαντική η αποστολή του Curiosity γιατί ανάμεσα στα άλλα ερευνήσει για το αν ο γειτονικό μας πλανήτης, ο Άρης είναι ο πιο κοντινός πλανήτης στη Γη, ήταν κάποτε φιλόξενος για τη ζωή. Να πούμε εδώ ότι επειδή έχουμε να κάνουμε μια αποστολή Άρη να, να δώσουμε ένα feedback από το παλιότερο νέο που είχαμε πει εδώ στην εκπομπή σχετικά με την ρωσική αποστολή Άρη Η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία, η ESA, ε, Κατάφερα να επικοινωνήσει με τον δορυφόρο τη Ρωσία, ο οποίο βέβαια νομίζω είναι ακόμα σε τροχιά γύρω από τη γη και μάλλον απλά έμεινε εκεί σε απλή επικοινωνία. Δεν νομίζω ότι μπόρεσαν να κάνουν εκνήσει στου κινητήρες Είναι, πολύ, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, προσπαθούν συνεχώ να τον επαναφέρουν, αλλά μέχρι στιγμή δεν, δεν το έχουν καταφέρει. Είναι πολύ πιθανό ακόμα μία αποστολή των Ρώσων. Η οποία ήταν είναι, να, τελευταία, α, να μου επιτρέψετε την έκφραση, αλλιώς, αν δεν μου επιτρέπετε, το επιτρέπω εγώ η ποροτική αποστολή στους δορυφόρους του Άρη, φόβο και δήμο, και συγκεκριμένα στο φόβο. Ε, για όλους εμάς που με το διάστημα, αυτά τα παραγνωρισμένα αστρικά σώματα ίσως κρύβουν πολλά μυστήρια και έχουν συνδεθεί και με διάφορες συνωμοσιολογικές θεόρειες, διάφορα κουφά πραγματάκια. Τα είχαμε πει πριν δύο εκπομπέ. Ναι, τέλος πάντων. Πάμε σε ένα νεάκι το οποίο είναι ντουβαρονεάκι Γιατί το λέω έτσι Έχουμε Βλαντιμίρ Πούτιν Σε αυτή την εκπομπή να ξεκινήσει τις πουμπιλιές Το ξανθούν γένος Εδώ στη συχνότητα του Ατλάντης Και έχουμε ένα έτσι Αρκετά χαριτωμένο το ναι, έτσι το αξιολόγω Συνάντηση 2,5 ώρων Είχαν ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Ιηγούμενος Εφρέμ. Ο Ιηγούμενος Εφραίμ Ως γνωστόν είναι ο της Μονής βατοπεδίου η το παιδίου με τις γνωστές ανταλλαγέ οικοπέδων, λίμνες δεν ξέρω τι άλλο ανταλλάσσαν Τέλο πάντων, τι πήγε να κάνει ο ηγούμενος Εφραίμ στη Ρωσία σύμφωνα με πληροφορίες οφείλω να πω και την πηγή το romfea.gr το οποίο έχει άριστο εκκλησιαστικό ρεπορτάζ θα μου πείτε, μα ενδιαφέρει το εκκλησιαστικό ρεπορτάζ εμένα με ενδιαφέρει, όλα τα νέα με ενδιαφέρουν Τέλος πάντων ε, αφού μας παραθέτει διάφορα έτσι χαριτωμένα μεταξύ των διαλόγων που αντάλλαξαν οι δύο σπουδαίοι άνδρες ε, Η επίσκεψη είχε γίνει με αφορμή την ε, Αγία Ζώνη η οποία έχει φύγει από το Άγιο και έχει πάει στη Ρωσία που έχει τεθεί σε ανοιχτό προσκύνημα Ήδη νομίζω τρία εκατομμύρια κόσμου έχουν προσκυνήσει την Αγία Ζώνη και έγινε αυτή η συνάντηση του Πούτιν με τον ηγούμενο εφρέμ. Ο ισχυρός άντρα της Ρωσίας υπογράμμισε ότι η πνευματική σχέση μεταξύ των δύο λαών μας συμβάλλει και στην ανάπτυξη των σχέσεων μας Ο ηγούμενος εφρέμ δηλώσε ότι είναι συγκλονισμένο από τη συμμετοχή του ρωσικού λαού στην Αγία Ζώνη, όλοι οι πατέρε που συνοδεύουν την Αγία Ζώνη είναι μάρτυρε. Με πόση ευλάβεια προστρέχει ο λαός να την προσκινήσει. Ποιο είναι το ζουμί τη ίδια, Ανδρέα, πε μα επιτέλου. Επίση, συνέχισε yeah. ο Ιγούμενο Εβραίμο ότι είναι βαθιά πεπισμένο ότι η μεγαλύτερη δύναμη τη χώρα σα, ενώπιον τη Ρωσία, είναι η βαθιά σας πίστη. Και ο πρωθυπουργό τη Ρωσία, ο Βλάντιμιρ Πούτιν, ο οποίο γνωρίζει ότι η Αγία Ζώνη βοηθάει στη στηρότητα των γυναικών, όπω θέλουν να λένε όσοι πιστεύουν στην Αγία Ζώνη, ευχήθηκε η παρουσία της Αγίας Ζώνης στη Ρωσία να συμβάλλει στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος της χώρας. Αυτό το σημείο ειδικά προκάλεσε την προσοχή μου Να Έχουμε και μένω με έκαψε, τον ας. ηγέτη, μιας από τις μεγαλύτερες ηγέτιδες δυνάμεις του κόσμου αυτή τη στιγμή, και ανερχόμενες, η οποία, μια από αυτές είναι η Ρωσία, να μπλέκει θρησκεία και πολιτική και να μας λέει ότι είναι ευτυχισμένος που η Αγία Ζώνη ένα τέλος πάντων στη χώρα του, γιατί βοηθάει στη στηρότητα. Τέτοια εκδήλωση αναορθολογισμού μηνά στον υποτίθεται ανεπτυγμένο κόσμο είχα να ακούσω από τον George Bush, τον νεότερο, ο οποίος χρησιμοποιούσε... Διάφορου μανιχαϊστικού όρου, το καλό και το κακό, ο Θεό που μα βοηθάει. Σε Αμερικάνους πολιτικού το έχω παρατηρήσει πολύ αυτό. Βλέπουμε ότι και οι Ρώσοι αρχίζουν να διεκδικούν πρωταγωνιστικό ρόλο στη χρησιμοποίηση τη θρησκεία για τον έλεγχο του νου. Βέβαια δεν είναι μόνο αυτό. Καθότι θα πρέπει να συνυπολογίσουμε ότι η περίοδο που διανύουμε αυτή τη στιγμή είναι προεκλογική στη Ρωσία και ήδη τα ελληνικά ΜΜΕ κατακλείζονται από. Πάμπολε ειδήσει μέσω της οποίες ε, αναδεικνύουν τις προσπάθειες του Πούτιν μέσω διάφορων, διάφορων happenings, διαφημίσεων, δηλώσεων κτλ. να ανορθώσει το, τα ποσοστά δημοτικότητας τα οποία έχουν πέσει πάρα πολύ τους τελευταίους μήνες στη Ρωσία Προφανώς λοιπόν ε, μια εκδήλωση η οποία yeah. προσπα... προσελκύει τρία εκατομμύρια κόσμου ο οποίος κόσμος είναι και σε ένα εκλογικό και κοινό ιδανικό που... Έχει τα, τα θέματα θρησκεία πολύ ψηλά στην ατζέντα. Και με αυτόν τον τρόπο ψηφίζει κιόλα προ τα σχολεία. Και γενικότερα φορές. η Ρωσία, έτσι κι αλλιώ, νομίζω είναι μια χώρα. που έχει αρκετά. δημοκρατική. Ναι, ναι. ίσω. δεν ξέρω αν είναι περισσότερο από την Ελλάδα, να σου πω την αλήθεια. Δεν το γνωρίζω αυτό. Δεν μπορώ να το πω με σιγουριά, αλλά σίγουρα έχει πολύ υψηλο, υψηλά ποσοστά. Πολύ ενδιαφέρουσα η δήλωση του Βλαδίμυρου. Και η σημειολογία γενικά του πολιτικού λόγου που έχουν οι σημερινοί πολιτικοί. Οι οποίοι είναι θλιβεροί λαϊκιστές Αν θέλετε ένα προσωπικό σχόλιο Τέλος πάντων ε, Ο Μινάς έχει κάτι πιο Αέρινο να σας πει νομίζω σε Ναι βέβαια να μεταφέρω έτσι και, τη, και το σχόλιο του, του φίλου μας Του Μίλτου του Τσαπόγα ναι. Τον οποίον θα έχουμε τις, την επόμενη τη δεύτερη ώρα μαζί μας Και στη στήλη του εναλλακτικού ταξιδιού Ο οποίο του άρεσε πάρα πολύ το νέο σου Αντρέα Το σχολίασε Α μάλιστα Λοιπόν, εμείς θα μείνουμε στα νέα θρησκευτικού περιεχομένου και θα περάσουμε όμως έτσι σε πιο weird καταστάσεις, στα γνωστά σημειουλάκρα του ίσου. Τι είναι σημειουλάκρα, Μινέα, λοιπόν, γιατί. Ναι, ναι, ναι. Θα το εξηγούσα έτσι κι αλλιώ. Όπω γνωρίζετε, η φύση κάνει θαύματα. Γενικά, σήμερα η εκπομπή είναι λίγο περίεργη. Η ακροβατία ανάμεσα στα θαύματα, η θρησκευολογία Πάρα πολλοί άνθρωποι βλέπουν πάνω σε διάφορα δέντρα, σε διάφορους βράχους σε διάφορα αντικείμενα κάποιες μορφές οι οποίες τους θυμίζουν ε, πρόσωπα από την ιστορία, από τη θρησκεία κλπ. Μία πάρα μα πάρα πολύ γνωστή κατηγορία τέτοιου είδους θρησκευτικών σιμουλάκρα είναι τα σιμουλάκρα του Ιησού. Το τελευταίο εμφανίστηκε στο, στην Ιρλανδία πρόσφατα όπου η κυρία Σάντρα Κλίφορτ Φωτογράφησε στην πλευρά ενό βράχου τη μορφή του η την Είδη την έχουμε πάρει από την ιστοσελίδα weirdnews.gr, που είναι το ιστοσελίδα νέων παράξενων ειδήσεων τη κοινότητα του Μεταφυσικού. Ο φίλο μα, ο Μπίζελο, είναι υπεύθυνο, ο Δήμητρης Αναστασίου. Από τη Θεσσαλονίκη. Να του στείλουμε χαιρετίσματα. Αν μπείτε λοιπόν στο Weird News, θα δείτε αυτή την πολύ περίεργη μορφή που προέρχεται από του διάσημου βράχου Μόχερ στην Ιρλανδία. Μόλι αντίκρισε τη μορφή η κυρία Κlifford. Έπιασε τη φωτογραφική τη μηχανία, παθανά στο σημείο και η ίδια δήλωσε πω ξαφνικά ένιωσε μια θεϊκή παρουσία. Για μένα πρόκειται καθαρά για ένα πρόσωπο, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι αρκετοί άνθρωποι μπορούν να το ερμηνεύσουν διαφορετικά. Σε όσου ε, διασκεδάζετε με τέτοιο είδου θέματα ή προβληματίζεστε, ή και εγώ δεν ξέρω τίποτε άλλο, και, και πάντα σε σχέση με τα σημειλάκρια του ίσου, ψάξε στο Amazon για ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο με τον τίτλο Look It's Jesus που περιέχει φωτογραφίες από, όλα, από δεκάδες τέτοιου είδους περιστατικά μορφή του, της μορφής του ισού πάνω σε διάφορα αντικείμενα. Και νομίζω ότι... μινά ναι, δεν νομίζω ότι έχει άλλο νέο για σήμερα. Όχι, όχι. Ναι, έχουμε το τελευταίο νέο και τη ημέρας, το οποίο είναι το καμένο νέο στο οποίο ειδικεύομαι. Νομίζω ότι θα ψάχνω αποκλειστικά καμένα νέα. Λοιπόν, πάμε στην Αμερική με τις ιδιαιτερότητες της, με τα καμένα μυαλά της, με τα φοβερά μυαλά τη, Τέλος πάντων στο Scottsdale στην Αριζόνα ε, Υπάρχει δυνατότητα να πάτε στο σκοπευτικό όμιλο Scottsdale Gun Club Και να βγάλετε φωτογραφίες με τον Άγιο Βασίλη Όλων των γνωστών πλησιάζουν αυτές οι λεγόμενες ως Άγιες Μέρες Που με δωράκια, Sky και ο Άγιος Βασίλης Μύτη. Λοιπόν στο, στο σκοπευτικό όμιλο του Scottsdale μπορεί να πάνε οικογένειες ή μπορείτε να πάτε με τον Άγιο Βασίλη ο οποίος ε, θα κρατάει ένα πολύ ωραίο μυδράλιο από τη βλέπω εδώ στη φωτογραφία και μπορείτε μαζί με την οικογένειά σας, τα παιδιά σας, να πάρετε τα όπλα σας και να βγάλετε φωτογραφία μαζί με τον Άγιο Βασίλη. Αυτό συνέβη λοιπόν πριν από λίγες μέρες ε, στην Αριζόνα η εκδήλωση αυτή θα επαναληφθεί στις 10 Δεκέμβρη Οπότε όσοι είστε λάτροι των όπλων Και Αμερικάνοι είναι Εδώ να κάνω μια μικρή παρένθεση Να θυμίσω ότι Σύμφωνα με τη δεύτερη τροπολογία Του Αμερικανικού Συντάγματος Είναι δικαίωμα των πολιτών να έχουν όπλα Να είναι διαφορετικό το καθεστώς εκεί σε σχέση με άλλε χώρες Στα φορές. τέλη του 17ου 10... αιώνα έγινε αυτή η αλλαγή 1791 νομίζω Ή 92 mm. να μην πω ψέματα. Ε, όπου Όλοι οι Αμερικάνοι και κάποιε πολιτικές ειδικά στον Νότο, το, το έχουν εκμεταλλευτεί αυτό, έχουν όπλα. Μπορεί να πα στο supermarket, να αγοράσει σφαίρε και όπλα. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε αυτό. Αν δεν το γνωρίζετε, ακούζει, ακούγεται κάπω οκαριστικό. Ε, το βιντεάκι που αποκοινωνίζει αυτέ τι κάπω οκαριστικέ εικόνε με τα πεντάχρονα κρατάνε καραμπίνε και να αποζάρουν δίπλα στον Άγιο Βασίλη μπορεί να το δείτε στο account μα, στο facebook. Έχουν μενεαβάσει εκεί το νεάκι. Ραδιοφωνική αστρική πύλη, να πούμε, ο λογαριασμό. Ή Star Gate FM, κάντε αναζήτηση να ζητήσω, θα μας βρείτε. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να ολοκληρωθούν τα νέα. Ακριβώς. Και πάμε σε ένα πολύ μικρό έτσι, μουσικό διαλυματάκι. Θα πάμε στο διάλειμμα, και αμέσω μετά θα γυρίσουμε πίσω με την ανάλυση του κεντρικού θέματο τη ημέρα σχετικά με τα θαύματα, με την ευρωθεολογία, με το Θεό, στον ανθρώπινο εγκέφαλο. Όλα αυτά τα περίεργα θα σα τα εξηγήσουμε σε λιγάκι. Έχουμε ήδη κάνει ερώτηση, να πούμε, Αντρέα Τέλο, στο... Ναι. στο facebook, στο λογαριασμό μα. Μπορείτε βέβαια να μα το στέλνετε και στο... να στέλνετε τι απαντήσει και στο Stargate.fm.papa.κι.gr εάν εσεί πιστεύετε στα θαύματα, αν ναι ή όχι. Με επιχείρηματα φυσικά έτσι Πάμε λοιπόν σε ένα τραγουδάκι το οποίο θα ξορκίσει το χειμώνα Και σε λίγο πάλι μαζί Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα Κρύο δεν έκανε ποτέ Έλα απόψε για να νιώσεις Όπως δεν ένιωσες ποτέ Και αν γελάσει, έχει χάσει. Λέει ο κανονισμό. Κι αντολμήσει να χορέψει. Σαν φιλίο, αποπλησμό. Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Κρύο δεν με κάνει ποτέ. Έλα απόψε για να νιώσει. Όπω δεν με νιώσει ποτέ. Τι τλίτσε στα λιμάνια τη χαρά. Είναι ένα μύθο πορτάκι που τοπομολογράζει. Του τη νύχτα θέλει μπάρδι. Θέλει δρότα και φωνέ. Όχι τρελή, Και κουλτούρο συμφορέ. Κι έχανε γύρω στην Ελλάδα. Πόψε για I'm και πάλι μαζί. Η ώρα είναι 11 παρά 20, Δευτέρα σήμερα 28 Νοεμβρίου. Να ενημερώσουμε ότι έχει έρθει και ο Θανάς Βέμπος, είναι εδώ στο στούντιο. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα έχουμε τη χάρα να τον ακούσουμε. Και εμείς για το επόμενο περίπου 20 λεπτο θα μπούμε στο κεντρικό θέμα και θα αναπτύξουμε το κεντρικό θέμα της σημερινής εκπομπής μας. Το οποίο δεν είναι άλλο από τα θαύματα, το τι συμβαίνει στον ανθρώπινο εγκέφαλο κατά τη διάρκεια των θρησκευτικών εμπειριών, τι λέει η επιστήμη, γιατί πιστεύει ο άνθρωπο στα θαύματα, γιατί έχει την ανάγκη να πιστεύει. Τι είναι η νευροθεολογία. Τι είναι, <laughs> όλα αυτά. Λοιπόν, όλα αυτά θα τα συζητήσουμε. Να μπούμε έτσι χαλαρά και φιλοσοφικά, αρχικά, πρώτα, Αντρέα, στο όλο θέμα. Τονίζοντα ότι ο άνθρωπο από την αυγή του πολιτισμού, για να κάνουμε έτσι μία εισαγωγή, έχει την ανάγκη να πιστεύει σε έναν ή σε πολλούς αρχικά τουλάχιστον θεούς. Γιατί όμως έγινε αυτό? Γιατί έγινε Μινά? Υπάρχουν πάρα πολλές θεωρίες. Ασχολείται η κοινωνιολογία, η ιστορία, η ιστορια η θρησκευολογια για να εξηγήσει κάτι τέτοιο. Άλλοι λένε ας πούμε ότι ήταν το πρώτο σοκ το οποίο έπαθε ο άνθρωπος όταν ανακάλυψε, όταν συνειδητοποίησε ότι ο διπλανός του πέθανε και δεν ξαναγύριζε ποτέ. Για φανταστείτε είναι πολύ... Πολύ κρίσιμο αυτό το ζήτημα. Φανταστείτε να είστε ένα άνθρωπο ο οποίο δεν έχει συνείδηση ακριβώ του τι είναι ζωή, ένα πρωτόγωνο για παράδειγμα, και ξαφνικά να βλέπει ότι ο άνθρωπο με τον οποίο πέρασε κάποιο διάστημα, κάποιου μήνε, κάποια χρόνια μαζί του, φεύγει. Θα ήθελα να πω ότι και είναι, αυτή είναι μια κλασική άποψη και των ηλιστών, ότι ο φόβο του θανάτου έχει οδηγήσει πολύ κόσμο στα εντό αγωγικών μαγαζιά των θρησκειών. Αυτό είναι βέβαια ένα άλλο θέμα. Μία άλλη θεωρία η οποία προτείνεται σχετίζεται με το αμυγός πλέον θρησκευτικό κομμάτι. Ότι δηλαδή υπήρχε πράγματι η εποχή τη και υπάρχει ακόμα, υποστηρίζουν η εποχή των, της αποκάλυψης του, του Θεού ή των Θεών στους ανθρώπους, η α, αυτή, αυτού του είδους δηλαδή η αλληλεπίδραση, η οποία ουσιαστικά όθησε κάποιους φωτισμένους ανθρώπους να δημιουργήσουν τις πρώτες θρησκείες, τα πρώτα θρησκευτικά ιερατεία, τις πρώτες έκτε. Μια άλλη τρελή θεωρία, η οποία έχει τύχει να τη διαβάσω πριν αρκετά χρόνια, μα αναφέρει ότι οι πρώτε θρησκείε ή μάλλον η... μια θρησκεία μπορεί να δημιουργηθεί - είναι έτσι κάπω περίεργη η θεωρία αυτή - από έναν σιζοφρενή, ο οποίο αρχίζει σιγά-σιγά και χτίζει μια κοινότητα ανθρώπων γύρω περιεργη θεωρια Ένα σιζοφρενή, ο οποίο οι απόψει είναι τόσο πρωτοποριακέ και ξεφεύγουν από τα. Παραδοσιακά ας πούμε, τεκτενόμενα τη ανθρώπινη σκέψη και νόηση, και αρχίζει και δημιουργεί μια μικρή κοινωνία, που η οποία σιγά σιγά επεκτείνεται. Mm -hmm. Θα μπορούσαμε να ανατρέξουμε σε διάφορε ιστορίε που ξέρουμε κι εμεί και να δούμε ποιο θα μπορούσε να είναι ένα τέτοιο σχιζοφρενή εντό εισαγωγικών. Μήπως ο Μόη, π.χ. Σίγουρα από το πρόσφατο παρελθόν, να μην πάμε τόσο μακριά, έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα. Είναι κι αυτό όμω μια θεώρηση, όπω λε: Μια άλλη ακόμα πιο ερετική και ριζοσπαστική που έχω διαβάσει και εγώ, σχετίζεται με την, με την άποψη ότι οι πρώτες θρησκείες δημιουργήθηκαν από τα οράματα που προκάλεσε η τυχαία κατάποση ψυχεδελικών μανιταριών από ανθρώπους σε ένα δάσος. Οπότε, του δημιουργήθηκαν, ας πούμε, κάποια οράματα και στη συνέχεια διηγήθηκε στους άλλους τη περιθεϊκής φύσης, θείας φύσης, δυνάμεων, όντων κτλ. κτλ είναι και αυτό... Άλλη μία εξήγηση. Να πούμε εξάλλου ότι έχει γίνει και σύνδεση ε, των ψυχοτρόπων ουσιών με τη θρησκευτική εμπειρία. Και Λέως. υπάρχουν ε, πολλέ απόψει οι οποίε συντείνουν ε, ότι και τα ελευσύνια μυστήρια και γενικά ο αρχαίο ελληνικό κόσμο και ο τρόπο του θρησκεύεστε στην αρχαία Ελλάδα ε, είχε συνδεθεί με ψυχοτρόπες ουσίες. Ναι, αυτό είναι μία άποψη που έχουν εκφράσει διάφοροι ερευνητέ. Ε, Όπω ο Χόφμαν, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει ένα ναι. θρηλυκό βιβλίο LSD και ελευσύνα, αλλά σίγουρα. Α, ανεξάρτητα από το θέμα της Αρχαίας Ελλάδας, το θέμα των ψυχότροπων και της θρισκίας είναι άμεσα συνδεδεμένο στο, στη θρησκεία των σαμάνων, έτσι στο, στη λατινική Αμερική, στην κεντρική Αμερική με τους κάκτους, ακριβώς όλα αυτά, τα μεγάλα πνεύματα κτλ Τώρα, τι, τι γίνεται. Είναι ανεξάντλητο γενικά το πεδίο. αυτό Είναι ανεξάντλητο Τώρα και εμεί μέσα στα επόμενα λεπτά θα πρέπει να ενώσουμε κομμάτια κομμάτια που σχετίζονται, κομμάτια κομμάτια θεματολογιών που σχετίζονται με το θέμα των θαυμάτων. Πού θες να πάμε τώρα μιλάμε, σε ποια ενότητα, αφού το, νομίζω το καλύψαμε σε ένα, σε ένα πρώτο βαθμό στα φιλοσοφικά ναι, του ίσως, ζητήματα. Σίγουρα κάποια φιλοσοφικά ζητήματα τα έχουμε καλύψει. Προκτάσει είναι όπω είπαμε και στο δικό σα χέρι να ερευνήσετε. Μπορούμε να πάμε τώρα να μιλήσουμε για το, για, το, για το θέμα θαύμα σε παγκόσμιο επίπεδο. Βλέπουμε για παράδειγμα ότι στις παραδόσεις όλων των λαών, στο σήμερα, υπάρχουν θαύματα τα οποία συνδέονται με την εκάστοτη θρησκεία, α, με τους εκάστοτε τόπους και βλέπουμε παρόμοια μοτίβα θαυμάτων να συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο αλλά να εξηγούνται διαφορετικά μέσα από το πρίσμα, Κάθε μιας δηλαδή, έχει ένα όραμα ένα μουσουλμάνο στη Μέκα. Πλέον πάμε σε προσωπικό επίπεδο. Ναι. Αλλά και αυτό έχει τη σημασία ε, του, ναι, ακριβώ. Ένα παρόμοιο όραμα μπορεί να έχει ένα χριστιανό στη Λέσβο, α πούμε. Ναι. Αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να έχουν βιώσει μια ομοειδή εμπειρία, αλλά στην ουσία στην εξήγηση που δίνουν, ο καθένα εφαρμόζει τα δικά του αρχέτυπα. Να το πάμε στο πιο απλό που μπορεί να καταλάβει και οποιοδήποτε. Βλέπουν ένα όνειρο, για παράδειγμα. Ναι. Κάποιον ο οποίο του εμφανίζεται και του λέει διάφορα πράγματα, ας πούμε, στο όνειρό του, και εκείνοι μέσα στο μυαλό του στην επόμενη μέρα, όταν ξυπνήσουν, βγάζουν μια ερμηνεία. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, όντω μέσα στο όνειρό του η συγκεκριμένη οντότητα ή μορφή να του πει: Είμαι ο τάδε. Εάν αυτό ο άνθρωπο που ζει σήμερα στην Ελλάδα, για παράδειγμα, ζούσε στη Σαουδική Αραβία, ξέρω εγώ, ή ζούσε ναι. στην Κίνα, ή ζούσε στην, στην, στην, στη Σκανδιναβία πάνω στου ε, παχνιστέ. Έδινε την ίδια ερμηνεία. Δηλαδή, θυμάμαι χαρακτηριστικά όταν ήμασταν στη Σάμμο εκείνη την περίπτωση με το παιδί που το είχαμε βγάλει το παρατσούκλι Άγιο Σάβα. Δεν ξέρω να θυμάσαι. Ο οποίο είχε δει υποτίθεται να είναι νεαρό αρκετά τη συζήτηση. Πού <χω> <χω> <Είχε>, το θυμήθηκε <χω> το άλλο. Να ξέχαστο παράδειγμα. Είχε όμω σίγουρα οι ακροατές μα μπορούν να εξάγουν αρκετά συμπεράσματα. Είχε υποτίθεται ότι είχε δει τον Άγιο Σάβα, ο οποίο ήταν ο προστάτη τη Καλήμνου. Από εκεί καταγόταν. Μέσα από μια διαλεκτική συζήτηση που κάναμε εκεί μια παρέα τεσσάρων-πέντε ατόμων Τον κάναμε να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρχε κανένα στοιχείο που να συνεγορούσε ότι ήταν όντω αυτός Απλά έπρεπε να είναι αυτός Δεν θα μπορούσε να είναι άλλος Ακριβώς Οπότε καταλαβαίνουμε ότι το θέμα, το ζήτημα των θαυμάτων επεξηγείται ε, για τους ανθρώπους Δίνεται μια ερμηνεία δηλαδή μέσα από τα προσωπικά πιστεύω του κάθε ανθρώπου ένα μουσουλμάνος θα έδινε μία άλλη ερμηνεία. Ένα βουδιστή θα έδινε μία άλλη ερμηνεία. Ότι είναι ο τάδε, ξέρω εγώ, το τάδε πνεύμα. Με βάση τα βιώματά του, την ιστορία του, τα αρχέτυπα του κάθε λαού. Δηλαδή, εδώ στην Ελλάδα, ας πούμε, είναι φυσιολογικό κάποιο ε, κάτοικο τη Καλύμνου να δει τον Αγιο Σάββα. Ποιον άλλο θα δει, ο πολιούχο τη ε, περιοχή. είναι ναι. πούμε, κάτι τέτοιο. Ε, βέβαια, από την άλλη, δεν θα πρέπει να, να αποκλείσουμε την περίπτωση του να συμβαίνουν κάποια γεγονότα τα οποία θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν υπερφυσικά. Είτε, αν συμβαίνουν, είτε, συμβαίνουν πράγματι, είτε όταν συμβαίνουν πράγματι αυτά τα περιστατικά, είτε όταν κάποιος άνθρωπος πιστεύει ότι συμβαίνουν. Εμείς εδώ ε, απόψε θα κάνουμε μια προσπάθεια να δούμε πόση επιστήμη προσπάθει να επισέλθει σε αυτόν τον ε, δύσκολο χώρο των θαυμάτων και των θρησκευτικών εμπειριών. Υπάρχουν κάποιε προσπάθειες οι οποίες είναι έτσι αρκετά, αρκετά πρόσφατες. Ακριβώς. Ε, στην αντίπερα όχτη του Ατλαντικού έχει αναπτυχθεί μια ολόκληρη επιστήμη άγνωστη σίγουρα στην Ελλάδα ονόματι νευροθεολογία η οποία ουσιαστικά προσπαθεί να εντοπίσει τον Θεό στον ανθρώπινο εγκέφαλο δηλαδή να δώσουμε ορισμούς μηνά αυτό είναι το θέμα για γιατί δωσμούς όταν δωσμούς αρχίζουμε δωσμούς. μια έτσι συζήτηση η οποία έχει να κάνει και με επιστημονικά θέματα και ειδικά σε ένα τέτοιο θέμα το οποίο είναι επιστήμη και θρησκεία που είναι θέματα για τα οποία δεν συνδυάζονται εύκολα να δώσουμε ορισμούς τι είναι νευροθεολογία Μπορούμε να πούμε ότι η νευροθεολογία είναι τέσσερα πραγματάκια, τα οποία είναι απλά. Το πρώτο είναι ότι είναι η προσπάθεια ερμηνεία των τεκτενόμενων στον εγκέφαλο τη στιγμή που ένα άνθρωπο βιώνει μια μεταφυσική εμπειρία. Αυτό είναι το σημαντικότερο κιόλα. Δεύτερον, είναι να γίνει η σύνδεση αυτών των ευρημάτων με συγκεκριμένε εγκεφαλικέ περιοχέ. Να δουν δηλαδή τι συμβαίνει στον εγκέφαλο, σε ποιε περιοχέ του εγκεφάλου υπάρχει ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση όταν υπάρχει μια τέτοια μεταφυσική εμπειρία. Τρίτον, να γίνουν προσπάθειες να εξηγηθούν με βάση τις νεότερες ανακαλύψεις Γενικά ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι ένα όργανο Το οποίο δεν έχει εξηγηθεί αναλυτικά από την επιστήμη Είναι ένα επιστημονικό πεδίο το οποίο αυτή τη στιγμή γεννάται Οπότε έχουμε πολλά να μάθουμε ακόμα Και τέταρτον και πιο παράξενο θα έλεγα εγώ Είναι η προσπάθεια να γίνει αναπαραγωγή κατά βούληση μεταφυσικών εμπειριών Γιατί αυτό θα ήταν το εκεί ε, μπορεί να επισέλθει η επιστήμη. Στο, να υπάρχει ένα πείραμα το οποίο να μπορούμε να το επαναλάβουμε ανα πάσα στιγμή. Ουσιαστικά, δηλαδή, εννοείς την αντιστροφή τη διαδικασία. Να δημιουργήσουμε εμεί ε, το βίωμα ενό θαύματο μέσα στον ανθρώπινο εγκέφαλο. Ναι. Reverse engineering. Να μην το πειράζει το αγγλικό ρίξεις. μου. Δεν μπορώ να με το πετάω. Ε, πολύ ωραίο αυτό. Ειδικά με την αναπαραγωγή καταβούληση φαινομένων με μεταφυσική θρησκευτική χρειά. Πιστεύω ότι θα μπορούσε να ανατρέψει πολλές παγιωμένες απόψεις για αυτά τα ζητήματα. Σίγουρα. Ε, μία από τις ε, γνωστότερες πρωτοβουλίες που έχουν πάρθει μέσα στους νευροθεολογικούς κύκλους Uh, Πραγματοποίησε ο καθηγητής uh, νευροθεολογία στην Αμερική, ο Μάικλ Πέρσιγγερ Νομίζω ότι είναι ο πιο γνωστός εκπρόσωπος uh, της νευροθεολογίας αυτή είναι, τη στιγμή Είναι μαζί με τον Νιούμπεργ νομίζω που έβγαλε πρόσφατα βιβλίο από τις εκδόσεις Αυγό Αν δεν κάνω λάθος, δεν ξέρω τι όρθος έμα Ναι, Νιούμπεργ Λοιπόν, να το πούμε μετά εδώ... με αυτό το βιβλίο Ρίμαστε. που είναι ίσω το μοναδικό στα ελληνικά mm -hmm. το οποίο ασχολείται με αυτό το θέμα ε, πάρα πολύ χρήσιμες πληροφορίες για αυτό το θέμα εντοπίσαμε σε ένα παλιό τεύχος του περιοδικού Τρίτο Μάτι από τον Ιούνιο του 2006 για όσους θέλετε να το αναζητήσετε είναι το τεύχος 143 από Πολύ το σημαντική περιοδικό. πηγή στην ουσία αυτή η πηγή θα μπορούσε να στήσει και τη σημερινή εκπομπή Ακριβώς, είναι το άρθρο του ιατρού του Μάνο Αναστασόπουλου Λοιπόν, να πούμε το εξής, ότι από τη στιγμή που το συγκεκριμένο θέμα είναι λίγο τζιζ, δηλαδή ακροβατή μεταξύ θρησκείας και επιστήμης, ήταν απολύτως φυσιολογικό μέσα σε όλους αυτούς τους επιστημονικούς κύκλους να αναπτυχθούν τάσεις. Και, έρηδες. και έρηδες. Ναι, όταν έχουμε να κάνουμε ειδικά με θέματα τα οποία ξεφεύγουν από τον σκληρό και έχουμε να βάλουμε και πνευματικέ καταστάσεις μέσα, πνευματικό κόσμο. Στην ουσία ο καθένας σε βάζει τον υποκειμενικό παράγοντα. Και εκεί μπλέκουν τα πράγματα. Η επιστήμη δεν μπορεί να λειτουργήσει καλά έτσι. Ακριβώς. Έχω... Αλλά από την άλλη μεριά νομίζω ότι μας αρέσει να πατάμε σε δύο βάρκες. Είναι η καλύτερη μα Είναι το καλύτερο, ναι. Χωρίστηκαν λοιπόν σε δύο στρατόπεδα οι νευροθεολόγοι. Του... Οι πρώτοι ονομάστηκαν Ρεντουκσιωνιστέ και οι δεύτεροι ονομάστηκαν ριλιτζιονιστέ. Εντάξει, για το δεύτερο νομίζω ότι δεν χρειάζεται ιδιαίτερη επιστήμη. Το πρώτο νομίζω μάλλον προέρχεται από το ριντάξιον, που είναι μείωση. Ακριβώ. Δηλαδή, στην ουσία, είναι η οπαδή τη άποψη ότι η θρησκευτική εμπειρία είναι άλλη μια χημική διεργασία στον εγκέφαλο Ακριβώς. και τίποτα παραπάνω. Ενώ οι ριλιτζιονιστέ πιστεύουν ότι δημιουργήθηκε ο εγκέφαλο κατά τέτοιο τρόπο με το Θεό, ώστε να επιτρέπεται η επικοινωνία μαζί του. Σε χώρες όπως η Ελλάδα δεν έχουμε συνηθίσει τόσο πολύ έτσι, αυτή την, θεολο... την επιστημονική θεολογία ή την θεολογική επιστημη αν το θες. Ίσως η εντύπωση που έχουμε σχηματίσει εδώ, αλλά όχι μόνο στην Ελλάδα, είναι ότι ο επιστήμονας ε, δεν δηλώνει τη θρησκευτική ταυτότητα, ειδικά σε ό,τι να κάνει με την επιστήμη του, με τη δουλειά του. Στο εξωτερικό υπάρχει μια άλλη παράδοση, η Είβαια. οποία ε, ξεκινά ίσω από τα βάθη του Μεσαίωνα και πάμε στην αναγέννηση μετά και στην ουσία νομίζω ότι και τα πρώτα πανεπιστήμια δημιουργήθηκαν από την Καθολική Εκκλησία. Ήταν του υπό τον έλεγχο του Βατικάνου, ακριβώς. Ωστόσο, ε, ο, οπότε είναι λογικό ότι στο δυτικό κόσμο υπάρχει μια... Περιοχή η οποία είναι κοινή ανάμεσα σε επιστήμη και θρησκεία Ακριβώς Λοιπόν επειδή ξεκινήσαμε να μιλάμε για την για το πιο γνωστή έτσι, πρωτοβουλία μέσα στους κύκλους των νευροθεολόγων Να μιλήσουμε για την προσπάθεια που έκανε ο Μάικλ Πέρσιγκερ, ρεντουξιονιστής ο ίδιος Ο οποίος κατασκεύασε το λεγόμενο κράνο του Θεού Γκάτ Helmet δηλαδή, αν ψάξετε στο YouTube, θα μπορέσετε να βρείτε αρκετά ενδιαφέροντα βιντεάκια σχετικά με αυτή την εφεύρεση που έκανε. Λοιπόν, ο Πέρσιγκερ, τι έκανε ακριβώ. Τι προσπάθησε να κάνει με αυτό το κράνο του Θεού. Ακριβώ. Αυτό που προσπάθησε να κάνει ήταν αυτό που είπε και πριν από λίγο ο Ανδρέα, δηλαδή να αντιστρέψει την όλη διαδικασία α, πραγματοποίηση ενό θαύματο μέσα στον εγκέφαλο και να βγάλει τα συμπεράσματά του. Λειτουργεί ή όχι. Αυτό που έκανε αρχικά, έτσι για να το πούμε εντάχει μέσα σε δύο-τρία λεπτά, παρατήρησε τι μεταβολέ που γίνονται κατά τη διάρκεια ενό θρησκευτικού βιώματο. Κάλεσε, για παράδειγμα, Ινδού Γιογι, κάλεσε ορθόδοξου Ιερί, κάλεσε Μουσουλμάνους, κάλεσε Κινέζους βουδιστέ, κάλεσε. Νομίζω ότι ασχολήθηκε πολύ με το με, με βουδισμό με γιογι. Περισσότερο με αυτού περισσότερο με αυτούς, οι οποίοι το... έπαιζαν σε ένα βάθυ τρανσόδι. Διαλογισμό και τα λοιπά. Ακριβώ σε Βάζοντα του ειδικού αισθητήρε στον εγκέφαλο και κάνοντά του μία ένεση με γλυκόζι ραδιενεργό. Μην ανησυχείτε, δεν είναι κάτι το τραγικό. Αυτό στην ουσία το έκανε. Βάλε αυτό το, το σημασμένο υλικό, κάπω έτσι την ουσία, ναι. Αυτή την ουσία για να φαίνεται. Στο... Για να δώσει ένα χρώμα στον ηλεκτροεγκεφαλογράφο Αυτό ναι. ακριβώ. Του είπε λοιπόν να διαλογιστούν και τα λοιπά να προσευχηθούν και στη συνέχεια είδε σε ποιε περιοχέ του εγκεφάλου κατά τη διάρκεια αυτή τη διαδικασία υπήρχε μια πολύ πολύ έντονη δραστηριότητα και είδε ότι αυτή η δραστηριότητα εμφανίζεται σε δύο πολύ πολύ συγκεκριμένα σημεία στον, ε, στον μετωπίο λοβό και στους δύο βρεγματικούς λοβούς ε, εκεί που λέμε μηνίγκια δίπλα από τα μάτια στην Ελλάδα Τι έκανε λοιπόν αμέσως μετά κατασκεύασε μια συσκευή, το κράνος του Θεού το λεγόμενο ένα κράνο ουσιαστικά στο οποίο προσάρμοσε αισθητήρε ε, οι οποίοι έδιναν ηλεκτρομαγνητική ενέργεια κάλεσε, ε, μα, ε, πώς το λένε τώρα κόλλησα ε, είπε στον Γιόγγι να κάνει όχι, κάτι κάλεσε ανθρώπους εθελοντές, να το, το βρήκα α εθελοντές, είπαμε να μην δείλεμε αυτή όχι δε θελοντές, κάλεσε ναι. εθελοντές όπως είπαμε και προσπάθησε να αντιστρέψει αυτή τη διαδικασία τα αποτελέσματα ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακά καθότι το 80% των ανθρώπων δήλωσαν ότι είχαν μια μυστικιστική εμπειρία την αίσθηση, δηλαδή ότι μια θεία ύπαρξη η τότε βρισκόταν πίσω του κοντά του. Φανταστικό. Και φαντάσου κάτι τέτοιο, α πούμε, να προσαρμοζόταν ένα τέτοιο κράνο Θεού, να προσαρμοζόταν σε πιστού μέσα σε μια συναγωγή, μέσα σε μια εκκλησία, μέσα σε ένα τζαμί. Τι θα γινόταν, άραγε. Απίστευτο. Ε, Σω είναι. Προσπαθώ να θυμηθώ αν έχουμε δίκαιε ταινίε επιστημονική φαντασία κάτι ανάλογο. Δεν μου έρχεται κάτι. Δεν νομίζω. Íσω όμω είναι μια πολύ καλή ιδέα για σενάριο. Φοβερό. Φοράς το κράνος και νιώθεις ότι ε, είναι ο Θεός δίπλα σου. Δεν δηλαδή, ξέρω τι άλλο, δηλαδή τι κράνος είναι αυτό. Ε, σίγουρα δεν θα πρέπει να το δοκιμάσουν οι μοτοσκληριστές νομίζω, ενώ <χε> ε, νο, οδηγούν γιατί την έχουν κάτσει. μερικοί μόνο με τη βοήθεια του Θεού εισόζονται. <χε> Τέλος πάντων <χε> έτσι πως <πόσο> οδηγούν. <χε> Λοιπόν, συμπερασματικά μπορούμε να ανακεφαλαιώσουμε αυτό το πολύ τεράστιο θέμα που δεν αναλύεται ούτε σε δύο, μιλά, ούτε μιλά, σε εκπομπές. δεν υπάρχει πολύ τεράστιο θέμα, υπάρχει απλά τεράστιο. Καλά, κάνε την επόμενη φορά λάθος και τα λέμε. <laughs> <laughs> λοιπόν, ε, το θέμα των θαυμάτων, καταρχάς είναι προσωπική υπόθεση του καθενός, πώς το βιώνει, πώς το επεξηγεί. Φαίνεται να υπάρχουν κάποια πράγματα που θα μπορούσαν να εξεταστούν επιστημονικά, όπω είδαμε. Και είναι ευχάριστο ότι σιγά-σιγά σε χώρου οι οποίοι ήταν ταμπού για την επιστήμη, να αρχίσουν να προσεγγίζονται σιγά-σιγά, να ίσω να σαλαμοποιούνται ω φαινόμενα σιγά-σιγά, και να φτάσουμε σε μια περίπτωση όπου η μεταφυσική του σήμερα έγινε η επιστήμη του αύριο. Κρυβό. Αυτό πιστεύουν αρκετοί οι επιστήμονε στι μέρε μα. Από εκεί και πέρα, θα πρέπει να πούμε ότι. Ναι μεν έχει εξηγηθεί ε, η οπτικοποίηση θα λέγαμε ή η ερμηνεία ή ο μηχανισμός που δίνει την ερμηνεία στο μυαλό του ανθρώπου κατά τη διάρκεια του βιώματος μιας μυστικιστικής εμπειρίας, αλλά αυτό το οποίο δεν έχει εξηγηθεί και παραμένει βέβαια το μεγάλο ερωτηματικό είναι η πηγή του σήματος. Η πηγή του σήματος τι, το, τι προκαλεί τη μυστικιστική εμπειρία, αν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη σύνδεση με τόπους, αν υπάρχουν άλλες, άλλα, άλλες παράμετροι που επηρεάζουν ολα αυτα Σίγουρα όλα αυτά τα ζητήματα και τα ερωτήματα μένουν ακόμα στη σφαίρα του ανεξήγητου, Αντρέα. Ναι, επίσης να πούμε κάτι πολύ σημαντικό, για να μην φουσκώνουμε τα μυαλά σα ότι η επιστήμη άλλη μια φορά επιβεβαίωσε αυτού που κάποτε άλλοι κοροϊδεύαν. Ε, να πούμε ότι σε μια αναζήτηση που έκανα σε επιστημονικά databases, στην ουσία databases όπω το JSTOR, όσοι ασχολούνται με ακαδημαϊκή έρευνα το γνωρίζουν. Έχει πολύ λίγο υλικό σε σχέση με την αφροδεολογία. Βρήκα τέσσερα papers συγκεκριμένα και τα οποία τα περισσότερα ήταν περιληπτικά. Κάποιο βιβλίο στην Ελλάδα υπάρχει για κάποιους οι οποίοι ίσω ενδιαφέρονται να διαβάσουν κάτι στα ελληνικά. Ε, η αναζήτηση μας μας ε, ε, έβγαλε στις εκδόσει Αυγό με β Αλφα βήτα γάμα όμικρον. Η εκδόσεις Αυγό λοιπόν. Και το βιβλίο γιατί πιστεύουμε του Άντριου Newberg και του Μι ε, Waltman. Μεταφραστής, νομίζω το βιβλίο για να τον αναφέρουμε, δεν τον έχουμε. Α, η Γιώτα Γκουμέα είναι μεταφράστρια, είναι mm -hmm. πολύ σημαντικό σε ένα βιβλίο το οποίο μεταφράζεται να αναφέρουμε και τον άνθρωπο ο οποίος το ελύνησε. Mm -hmm. Το εξελύνησε. Το ελύνησε, υπάρχει, μια έκφραση που η οποία χρησιμοποιείται. Με έχει χρησιμοποιήσει όλη αυτή η αντίνηση σε μεταφράσει που έκανε στο Ρίλικε. Τότε, εντάξει. Τέλο πάντων. Στην ουσία, αυτό το βιβλίο θέλει να απαντήσει σε διάφορα τέτοια ερωτήματα που θέσαμε και εμεί. Από πού προέρχεται η πίστη μας στο Θεό, γιατί υπάρχουν ηθικές αξίε, γιατί κάποιοι άνθρωποι πιστεύουν και άλλοι όχι. Και γίνεται μια προσπάθεια να γεφυρώσει αυτό το βιβλίο την επιστήμη, την ψυχολογία και τη θρησκεία. Αυτή η προσπάθεια έγινε από του συγγραφεί, που για πρώτη φορά τα πιστεύω μα μέσα από τι δραστηριότητε στο εγκεφάλου μα. Τέλο πάντων, είναι ένα ωραίο βουλιαράκι. 411 σελίδε. Προε... Ενδεικτική ηλιανική τιμή 24 ευρώ από ό,τι βλέπουμε εδώ. Εμεί σα το προτείνουμε, αν θέλετε, να κάνετε μια εισαγωγή στον κόσμο τη ευρωθεολογία. Όπω σα είπα, είναι ένα επιστημονικό πεδίο το οποίο είναι αρκετά καινούριο. Ελπίζουμε να διαδοθεί κιόλα και να γίνει και σοβαρή έρευνα. Νομίζω ότι είναι λίγε οι προσπάθειε. Α πούμε, η προσπάθεια του Πέρσιγκερ. Το Νιούμπερ και, και τα λοιπά είναι πολύ λίγε για ένα τόσο σοβαρό θέμα. Ελπίζουμε να συνεχιστεί ο αγώνα για να δούμε τι γίνεται πίσω από αυτέ τι μεταφυσικέ και θρησκευτικέ εμπειρίε, έστω μια προσπάθεια προσέγγιση του από την επιστήμη. Σίγουρα είναι ένα πεδίο το οποίο θα απασχολήσει πάρα πολύ την επιστημονική έρευνα του μέλλοντο. Με αυτά και με αυτά, φτάσαμε στι 11.00. Ολοκληρώθηκε η πρώτη ώρα τη εκπομπή. Κάπου εδώ θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα. Και συνέχεια θα επιστρέψουμε με την συνέντευξη με τον κύριο Θανάση Βέμπο, η οποία θα σχετίζεται άμεσα και έμεσα με το θέμα το οποίο αναλύσαμε αυτή την ώρα. Μείνετε συντονισμένοι στον Ατλαντής. Και τώρα ένα πολύ έτσι, ωραίο τραγουδάκι, ελπίζω να σας αρέσει. Πάμε. 20 χρόνια Ατλαντή. Η πιο μεγάλη παρέα των ΕΦΕΜ Και πάλι μαζί, η κουβέντα εδώ μα αποσυντώνησε λίγο. Μα συνεπήρε εντελώ, δηλαδή ξεχαστήκαμε. Τελείωσε το τραγούδι. <laughs> λοιπόν, επιστρέψαμε και πάλι στη δεύτερη ώρα τη εκπομπή μα, Αστρική Πύλη, Μινά Και Ανδρέα Πανουτσόπουλο. Ε, Εντάχει, μην θες να διαβάσουμε κάνα μήνυματάκι. Το θες για πιο μετά. Να διαβάσουμε μήνυματάκι, αλλά εντάχη να πούμε και του τρόπου επικοινωνία μαζί μα, ναι. γιατί θα ακολουθήσει και η συνέντευξη. Στο Facebook μπορείτε να μα βρίσκετε στο λογαριασμό ραδιοφωνική αστρική πύλη ή αλλιώ πληκτρολογήστε Stargate FM και θα μα βρείτε. Μπορείτε στο email τη εκπομπή stargatefm.gmail.com να μα στείλετε και τώρα αλλά και ολόκληρη την εβδομάδα μέχρι την επόμενη εκπομπή. ιδέες, παρατηρήσει, παράπονα να μα βρίσκετε, δεν ξέρω τι θέλετε. Και από, το, από την ιστοσελίδα το stargatefm.gr μπορείτε να βρείτε το αρχείο των εκπομπών. Η σημερινή εκπομπή θα ανέβει κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια τη εβδομάδα. Μέχρι στιγμή μπορείτε να βρείτε τι δύο προηγούμενε. Πάμε γρήγορα, γρήγορα στα μηνύματά σα. Για SMS, είπαμε. Όχι, για απέσκετα SMS, να είναι. ΑΤΑΦ ΑΛΦΑ, κενό, το μήνυμά σα και αποστολή στο 5454 54, Όσοι αρέσκεστε σε πιο παραδοσιακού τρόπου πλέον, το κινητό είναι ένα παραδοσιακό τρόπο επικοινωνία πλέον. Ε, στείλτε μα SMS, βλέπω ότι ε, μα έχει στείλει ο Απόστολο ένα SMS, έτσι, ωραίο κιόλα. Για διάβασα εδώ. Καλησπέρα, παιδιά, για το φαινόμενο του αγιασμού, πια η γνώμη σα. Είναι όντω ωραίο θέμα και αυτό Εγώ προσωπικά είχα πιο αγιασμό Τον οποίο είχαμε πέντε χρόνια και ήταν αναλύωτο, Απόστολος Μάλιστα το φαινόμενο του αγιασμού Είναι και αυτό ένα φαινόμενο Θρησκευτικής πίστης ίσως Ίσως και όχι Μιας και αξίζει να πούμε Ότι ο, το νερό του αγιασμού ε, Στο νερό μάλλον του αγιασμού Ο ιερέας βάζει μέσα Βασιλικό Ο οποίος βασιλικός Τι περιέχει έχει? Άρα το νερό το οποίο έχουμε, στο οποίο έχουμε βάλει μέσα βασιλικό δεν βρωμίζει και παραμένει αναλύωτο για πάρα μα πάρα πολύ χρόνο Λοιπόν μετά από αυτή την άκρος επιστημονική εξήγηση που έδωσε η Αστρική Πύλη να περάσουμε γρήγορα γρήγορα στα μηνύματα από το facebook ο φίλος μας Μέγας Κωνσταντίνος μας δίνει ένα βιντεάκι μας λέει προωθήστε το πολύ αξιόλογη προσπάθεια μπορείτε να το βρείτε αν μπείτε στην στην σελίδα μας, το αλφάβητο της αλήθειας, πρόκειται για μια σειρά ντοκιμαντέρ αποτελούμενο από 24 κεφάλαια μικρού και μεγάλου μήκους. Κωνσταντίνε θα το δούμε και θα το αξιολογήσουμε. Να ευχαριστήσουμε πολύ και τον Άρη Μιχαλόπουλο και τον Γιάννη Δημουλά. Θα μα... τα πούμε αυτά Α. στη συνέχεια όταν θα αναφερθούμε στα email. Okay. Η άλλη μα φίλη Θέπη Καούρου στο Facebook μα λέει: Καλησπέρα, ποια είναι η θέση σα στην άποψη ότι οι εξωγήινοι που έχουν επισκεφτεί τον πλανήτη μα στο παρελθόν έχουν λατρευτεί ω Θεοί. Και είναι μια ερώτηση, βέβαια, που έκανε στα πλαίσια τη συζήτηση που κάναμε για το γιατί πιστεύουμε κτλ. Δεν σχετίζεται Είναι σχετιζόταν. ένα θεματάκι το οποίο, αν ανατρέξουμε ακόμα και στην ιστορία και στη φιλοσοφία, θα δούμε τον Πλάτωνα να μιλάει για την αστρονομική ας πούμε, θεώρηση των Θεών. Και ακόμα στο, στο σύγχρονο, στη σύγχρονη εποχή, ουσιαστικά η Θέπη μας α, μιλάει για τη θεωρία του Έριχ Φοντένικεν και τη θεωρία των αρχαίων αστροναυτών δηλαδή, θεών που περιγράφονται σε όλες τις παραδόσεις του κόσμου και λατρεύτηκαν σαν θεοί. Το συγκεκριμένο θέμα Θέπη αποτελεί το θέμα συζήτηση μιας ολόκληρης εκπομπής που να είσαι ότι κάποια στιγμή θα την κάνουμε. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα email, Άρης Μιχαλόπουλο, πολύ μπροστά η εκπομπή, εκπομπή σα. Πέδε. Είναι τα σπά... βαλτή όλη αυτή η μηνά, είναι να βαλ... το ξεκαθαρίσω. άμα είναι όλοι βαλτή, τι του διαβάζουμε. Να του διαβάσουμε, τι του έχουμε Σε έβαλε. παρακαλώ, αφιέρωση σε Αλιβρούβα τώρα. Θα αφιερώσουμε σε Αλιβρούβα, δεν ξέρω τι κομμάτι. Κάποιοι λένε. Είναι, είναι μια ύπαρξη η οποία είναι αλλοδιαστατική. Δεν λοιπόν, του ξέρω, κακέ παρέσκαν. <laughs> Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά με τα μηνύματα πάνω κάτω. Να πούμε και. Καλησπέρα στον Δημήτρη Σιαντίκο που μας ακούει, το περίφανο Να του στείλουμε το δύναμη, το, το, το κουράγιο μα. το ιδρυτικό μέλο τη ΚΑΠΑ, έτσι. Ε, στην ουσία, στραμπούληξε το πόδι του, δεν αντέχει. Έχει γίνει ράκος ψυχολογικά από αυτό. Ελπίζω να το περάσει σύντομα. Και να του ανορθώσουμε το ηθικό με αυτόν μας τον χαιρετισμό. Βέβαια, αυτό με το πόδι είναι το λιγότερο που έβαθε. Τέλο πάντων, κι εγώ. <ΣΟΥ> ε, <ΣΟΥ> Τέλο πάντων, ε, να στείλουμε χαιρετισμού ε, και στην Ευρώπη ξανά. Μα ακούνε, συγγνώμη, πρέπει να το κάνω. Ε, εντάξει, αλλά μην αρχίσει. Σε πάλι, πάλι, Παρίσι, Σουτγκάρδι, Λοντίνο. Χαλάει. Για <χαιχαι> Αίγιο να μην πω. Έλα, έλα, πες το, Εντάξει Φίλια στο Αίγιο, στο Καρλόβα, στη Σάμπου, πολλά φίλια και στο Κοκάρι. Ωραία. Τέλο πάντων, ε, μου φαίνεται ότι τα ραντατζούμ, τα ραντατζούμ πρέπει να περάσουμε στη συνέντευξή μα, έτσι δεν είναι, Ακριβώ. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον συγγραφέα και δημοσιογράφο, τον κύριο Θανάση Βέμπο. Καλώς ήρθατε κύριε Βέμπο. Καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, ο κύριος Βέμπος, ο οποίος έχει μεταφράσει πάνω από 60 βιβλία επιστημονικά και λογοτεχνικά έχει γράψει εκατοντάδες άρθρα με αντικείμενο τη διαστημική τεχνολογία, την αστροναυτική αστρονομία, τα παράξενα φαινόμενα, την έρευνα του παραφυσικού και του αγνώστου, την ανθρωπολογία, εθνολογία, λαογραφία, την οικονομία και πάρα μα πάρα πολλά ακόμα θέματα. Αν ενδιαφέρεστε για το έργο του, να διαβάσετε άρθρα του, να δείτε τα βιβλία του, μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα www.vembos.gr, θα βρείτε πάρα πολύ αξιόλογο και ενδιαφέρον υλικό. Λοιπόν, καλησπέρα Θανάση, να μιλάμε στον Νικό καλύτερα. Να μιλάμε, ναι, καλησπέρα και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, α, η συνέντευξή μας σήμερα θα κινηθεί κυρίως γύρω από το... Το βιβλίο που έχει βγάλει εδώ και κάποια χρόνια οι πίλε του Αλόκοσμου» Οι πύλες του Αλόκοσμου» το οποίο μάλιστα πριν από 2-3 χρόνια αν δεν κάνω λάθος βγήκε σε αναθεωρημένη έκδοση, που έχει να κάνει με τις... Είναι ουσιαστικά ένα πάντρεμα των παραδόσεων τη χώρα μα με τι εκφάνσει του αλόκοσμου. Θα μπορούσε έτσι να μα κάνει μια εισαγωγή σχετικά με το τι ακριβώ μπορεί να διαβάσει ο αναγνώση σε ένα τέτοιο βιβλίο έτσι ώστε να μπούμε και στι ερωτήσει. Ναι, αυτό ουσιαστικά το βιβλίο δηλαδή πρόκειται για ένα συγκερασμό, ένα πάντρεμα α πούμε, τη ελληνική λογογραφία και τη λογογραφία κύριο των παραδόσεων που αφορούν ε, οπτασίε, φαντάσματα, παράξιανα πλάσματα, περίεργε ιστορίε, στοιχειώματα κλπ, κλπ. με το σύγχρονο κομμάτι αυτών των φαινομένων. Δηλαδή σύγχρονε εμφανίσει φαντασμάτων, ε, UFO, ε, παράξιων πλασμάτων, μυστηριωδών ε, τόπων, στοιχειωδών σπιτιών κλπ. Υπότιτλοι: Πάρα πολλέ φορέ κάποια από αυτά τα φαινόμενα, ανάλογα με, με τι περιοχέ στι οποίε εκδηλώνονται κτλ., ε, χαρακτηρίζονται ω θαύματα. Έτσι, για να το συνδέσουμε λίγο και με όσα έλεγαμε προηγούμενα, ε, πώ θα μπορούσε να εξηγήσει το, το γεγονό ότι εμφανίζονται πάρα πολλά κοινά μοτίβα ανά σε αυτά τα θαύματα. Δηλαδή, παρατηρούμε ότι κάποια γεγονότα ερμηνεύονται κάπω, α πούμε, τη μία εποχή και κάπω την άλλη, και παρόλα αυτά αποδίδονται σε διαφορετικέ θεότητε. Ναι, Καταρχά, η λέξη θαύμα είναι λίγο παραπλανητική με την έννοια ότι παραπέμπει άμεσα σε καμιά θρησκευτική πίστη. Όταν πιστεύει ότι κάτι είναι θαύμα, έχει θαυματουργή αιτία, ε, δεν υπάρχει λόγο να το συζητά ούτε να το ερευνάς, απλώ το αποδέχεσαι ω αποδεικτικό ε, τη πίστη κλπ. Τώρα, ε, εντάξει, σύμφωνα, αυτό είναι κάτι μεταφυσικό. Ε, άπαξ και θεωρήσει ότι είναι κάποιο μυστηριώδες φαινόμενο το οποίο επιδέχεται κάποια ερμηνεία ή ανάλυση, τότε πάμε αλλού. Ξεφεύγουμε από τη θρησκεία. Από την πίστη και πάμε στην έρευνα. Ε, τώρα, βεβαίω, ε, επειδή η πίστη και η θρησκεία πάντα ανέκαθεν υπήρξαν άρρηκτα συνδεδεμένε με τον ελληνικό λαό και τον κάθε λαό, εν περιπτώσει, υπάρχει αυτή η χρειά του στάγματο στα φαινόμενα αυτά. Ε, στο σκληρό του πυρήνα όμω, τα φαινόμενα αυτά επαναλαμβάνονται ε, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, απλώ αλλάζουν με κάποια διαφορετικέ μάσκε, θα έλεγα, αναλόγω τον πιστεύω τη εποχή και το θρησκευτικό. Πιστεύω και τη κοινωνική κατάσταση, τη γενικότερα του Zeitgeist, με την έννοια του πνεύματο τη εποχή, του πολιτιστικού δηλαδή περιβάλλοντο. Οπότε αναλόγω έχουμε ένα φαινόμενο που στην αρχαιότητα θα ήταν ας πούμε, ο Θεό Τάδε, καβάλα στο άρμα ο οποίο πηγαίνει πάνω από το όλυπο κλπ. Ο, ο οποίο σήμερα μπορεί να ερμηνεύεται και να περιγράφεται και να αναφέρεται ω UFO, ω άγνωστο αυτό το επτάμενο αντικείμενο. Κατά τη στοιχεία έχουμε ένα σωρά άλλα φαινόμενα τα οποία παλιά λέγονταν κάπω και σήμερα λέγονταν αλλιώ. Οι νεράιδες σήμερα θεωρούνται ότι είναι δυσαιδαιμονίες. Ενώ μιλήσει όμω για κάποιο ψυχικό ρευστό ή για κάποια έτσι εκδήλωση παραψυχολογικής φύσης μπορεί να γίνει αποδεκτή από πολύ μεγαλύτερο μέρος ανθρώπων και επιστημόνων μάλιστα. Μιλάμε δηλαδή για τα ίδια πράγματα αλλά χρησιμοποιώντας διαφορετικέ λέξει ε, είναι πλέον περισσότερο ή λιγότερο αποδεκτά σε κάθε εποχή έτσι. Ναι, και το θέμα των λέξεων είναι πολύ ευαίσθητο με την έννοια ότι όπως έχω αναλύσει και στα βιβλία μου και αλλού και είναι ένα αρκετά σημαντικό θέμα, ότι οι λέξεις φτιάχνουν πραγματικότητες και ορίζουν τις παραμέτρους των πραγματικότητων αυτών. Είναι πάρα πολύ σημαντικέ, δηλαδή πολύ πιο σημαντικέ από ό,τι νομίζουμε. Αν θα μπορούσε κανείς από την έρευνά σου να, να εντοπίσει την εποχή της ελληνική ιστορίας, να το συγκεκριμενοποιήσουμε κάπως, όπου... Σε αυτού του είδου τα φαινόμενα δίνονταν, δίνονταν ερμηνεία θαυματουργική περισσότερο από κάποιε άλλε εποχέ. Ποια θα επέλεγε, σε ποια εποχή δηλαδή οι άνθρωποι μιλούσαν περισσότερο για θαύματα και λιγότερο για το ανεξήγητο, για παράδειγμα, Σε εποχέ που η θρησκεία είχε την πρωτοκαθεδρία. Mm. Τώρα, αυτό βέβαια είναι μεγάλη κουβέντα και αρκετά έτσι, πολύ σχηδή ερώτηση. Αλλά αν μιλάμε για του νεότερου χρόνου, μάλιστα θα έλεγα μετά την τουρκοκρατία, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι ε, ουσιαστικά μέχρι το υπήρχε μια θρησκευτική ερμηνεία πολλών φαινομένων μέχρι τις αρχές του αιώνα ίσως, του 20ου αιώνα μάλλον θα έλεγα, μετά υπήρχε μια ατμόσφαιρα ότι μια επικράτηση έτσι πιο πολύ του ηλισμού ίσως και της μη θρησκευτική ερμηνείας ε, η οποία υπήρχε δηλαδή μια παλήρια και μια άμποτη, πήγαινε και αρχόταν αυτό το πράγμα ε, στη μεταπολεμική περίοδο μπορώ να πω ότι υπήρξε μια θρησκευτική έτσι, διάσταση των φαινομένων αυτών πιο έντονη η οποία άρχισε να αποχωρεί μετά το 60 και θα έλεγα ότι σήμερα από κάποιε απόψεις εξα... εξα... ξαναρχίζει πάλι να επανέρχεται και αυτό βέβαια είναι πολύ μεγάλη ιστορία Κύριε Βέμπο να προχωρήσουμε και όλα σε μια ερώτηση την οποία το θεωρώ πολύ σημαντική γιατί στην ουσία θα δώσει και τη δυνατότητα στους φίλους του Ατλαντή. Να σημειώσουν ίσως κάποια ονόματα, να αρχίσουν να ψάχνονται σχετικά με την λαογραφία και τη σπουδαιότητα που έχει. Ε, θα ήθελα να μας αναφέρετε, κατά τη γνώμη σας τουλάχιστον, τους ποδότερους λαογράφους οι οποίοι έχουν καταγράψει τέτοια περιστατικά θαύματα κτλ. Ναι, ο βασικός και ο κυριότερος και ο πιο μοναδικό μοναδικός του είναι ο Νικόλαος Πολίτης, ο μεγάλος λαογράφος που έζησε το... Ε, μεταξύ 19ου 20ου αιώνα, -20 -20 ο οποίο ε, ήταν πρωτοπαιακό σε πολλά πράγματα και είχε γράψει το μνημιώδες αυτό έργο τη παραδόσεις, Α και Β τόμος Α είναι οι παραδόσεις, Β είναι η ανάλυση, την οποία δυστυχώ δεν πρόφτασε τελειώσει γιατί πέθανε. Στι οποίε μάλιστα διαχώρισε, έκανε την πρώτη κατάταξη των παραδόσεων και πολλέ από τι κατηγορίε αυτέ είναι καθαρά έτσι φορτεανές θα λέγαμε, καθαρά παραφυσικέ. Φαινόμενα τα οποία βρίσκουμε αργότερα πάρα πολύ ε, κατηγοριοποιημένα. Ε, τα βήματα τα ακολούθησαν άλλοι λαογράφοι και κανείς μπορεί να βρει ε, πραγματικά βιβλία μικρά έτσι διαμάντια θα έλεγα σε επαρχιακές πόλεις και σε, στην περιφέρεια όπου υπήρχαν και υπάρχουν ακόμα ε, απλοί άνθρωποι ή όχι απαραίτητα μεγάλη μόρφωση οι οποίοι συλλέγουν παραδόσεις του τόπου τους και βάζουν μικρά βιβλιαράκια. Όντω, τα το... δουλειάκια είναι εξαιρετικά. Δηλαδή έχω βρει σε όλη εξαιρετικά. την Ελλάδα υπάρχουν τέτοιε περιπτώσει ναι. όπου κάποιο ο οποίος αγαπούσε το χωριό του, α πούμε, ήθελε να καταγράψει τα περιστατικά, ναι, ναι. την παράδοση του χωριού, διάφορα αφηγήσει από την ιστορική. Α... Και μέσα στο πλαίσιο αυτό έχουν βγει δεκάδε και εκατοντάδε τέτοια δουλειάκια. Από τα πλέον έτσι και σοβαρά εντό εισαγωγικών μέχρι τα πλέον αφελή, αλλά και πάλι όμω πολύ χρήσιμα για την έρευνα. Ε, αν θέλουμε κάπως να μιλήσουμε τώρα για το θέμα των τόπων. Των τόπων δύναμη όπω πολλοί του χαρακτηρίζουν, υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι τόποι οι οποίοι φαίνεται να παρουσιάζουν έτσι μια μεγαλύτερη ευαισθησία στην εκδήλωση θαυμάτων, παύλα, ανεξήγητων φαινομένων από την αρχαίωτα μέχρι σήμερα. Τι θα μπορούσαμε να πούμε για όλα αυτά και πώ αυτού του συγκεκριμένου τόπου του εκμεταλλεύονται τα κάθε λογή σειρατεία που περνούν ανά του αιώνε. Είναι και αυτό είναι μια τεράστια ερώτηση, με τεράστια απάντηση την οποία θα συνοψίσω. Ελαφρώ, ε, όταν μιλάμε μια θαύματα, ε, θαυματουργά φαινόμενα, αναφερόμαστε κυρίω σε όλο τον κόσμο, κυρίω κατά πλειοψηφία σε περιπτώσει ίαση, θεραπεία, θαυματουργή ή τέλο πάντων υποτιθέμενα θαυματουργή. Οπότε, από την αυτή, ένα τόπο ο οποίο έχει τέτοιου είδου φαινόμενα, ε, είναι εξοδούν θαυματουργό. Συνεπώ, είναι σχεδόν αναπόφευκτο να ε, ε, καπελωθεί, να το πούμε έτσι, εντό εκτός εκτό εισαγωγικών, από κάποιο ιερατείο, από κάποια θρησκεία και βλέπουμε πολλές φορές τόπους οι οποίοι στην αρχαιότητα θεωρούνται ιεροί τερασκληπία ας πούμε και σήμερα είναι αντίστοιχα ε, ναοί οι οποίοι έχουν θαυματουργές εικόνες ε, και μεγάλη παράδοση θαύματα Έτσι το παράδειγμα είναι ίσως σημαντικότερο η, η Παναγία Τιστίνου ε, Ουσιαστικά είναι η συνέχεια μιας παλύτερης παράδοσης αρχαίας Ήασης και έχει εξελιχθεί στο μεγαλύτερο κέντρο ε, ιάσεων θεματουργών. Ε, Τη ε, ορθοδοξία. Έτσι υπάρχουν βεβαίω και πάρα πολλοί άλλοι τόποι, κυρίως με Αγίους και την Παναγία ε, στην Ελλάδα, συνδέονται αυτοί με θαυματουργές ε, θεραπείες κλπ. Κυρίως η Παναγία, αλλά και πάρα πολλοί Άγιοι και μάλιστα πολλοί Άγιοι είναι και εξειδικευμένοι σε ορισμένες θεραπείες. Πείτε μας της. δηλαδή, μια ασθένεια που τάδε Άγιος ειδικεύεται να θεραπεύει α πούμε την ποδάγρα ε, να πω ότι αυτή τη στιγμή δεν κάποιος, αλλά είναι σίγουρα υπάρχουν, υπάρχει μια εξειδίκευση. Υπάρχει όντως, υπάρχει, απλά μας διαφεύγει και τώρα, είναι σίγουρα, τόσο πολύ. Σίγουρα αυτή η εξειδίκευση έχει να κάνει με τις ιδιότητε του καθεγείου. Για παράδειγμα, ο Άγιος Νικόλος από κάποια στιγμή και μετά ορίστηκε ο προστάτης της θάλασσας για να αντικαταστήσει ουσιαστικά στις συνειδήσεις των Ελλήνων τον Ποσειδώνα. Δεν Ή... να πούμε μηνά για τον Άγιο Αρτέμιο όχι, δεν θα ήθελα yeah, να πω για τον Αγιορτέμιο. Okay. Για παράδειγμα, ο προφήτη ηλία ε, ξεκίνησε να χτίζονται κλεισάκια στι κορυφές των βουνών για να αντικαταστήσει ουσιαστικά τον Απόλλωνα και τον ήλιο. Αλλά αυτή είναι μια άλλη μεγάλη υπόθεση και θέμα το οποίο θα αναπτύξουμε κάποια άλλη στιγμή. Εγώ θα ήθελα να περάσω τώρα σε μια άλλη ερώτηση που έχει να κάνει κυρίω με τη μεθοδολογία τη έρευνας Απ' την τεθανάστη, μια και ξέρω ότι είσαι πολύ μεθοδικό ερευνητή. Κάποιο ο οποίο έρχεται αντιμέτωπο με ένα θαύμα σε ένα συγκεκριμένο τόπο. Ωραία, ένα συγκεκριμένο περιστατικό. Ποια είναι η μεθοδολογία που πρέπει να ακολουθήσει αν θέλει να το ψάξει. Δηλαδή, θα πρέπει να το δει κάτω από ένα καθαρά θρησκευτικό πρίσμα, θα πρέπει να το δει, ε, θα πρέπει να το δει ουσιαστικά ερευνητικά. Πώ γίνεται αυτό, πώς, τι πρέπει να ψάξει, πού πρέπει να ψάξει. Όπω είπα και προηγουμένως, αν το δει από καθαρά θρησκευτικό πρίσμα, δεν είναι. υπάρχει και λόγο να γίνει έρευνα. Εφόσον ένα αποδεικτικό στοιχείο περί Θεού, περί πίστης, περί Αγίου κλπ. Εάν θέλει να το ερευνήσει, είναι κάπω δύσκολο. Γιατί άπαξ και το γεγονός αυτό λάβει το χαρακτήρα και τη χρειά του θαύματος ε, δεν ερευνάται εύκολα, δηλαδή παράδειγμα έτσι, ας υποθέσουμε ότι σε μια εκκλησία ε, αναφέρεται ότι η εικόνα τρέχει αίμα ή δάκρυση, ένα πολύ συχνό φαινόμενο στην ε, θρησκεία μόνο ο κόσμος που θα Μόνο οι ιερεί που θα προσπαθήσουν να το ε, πλασάρουν ω θαύμα ή να το διαψεύσουν κλπ. Μόνο αυτή η ατμόσφαιρα που θα ε, δημιουργηθεί αποτρέπει την έρευνα. Γι' αυτό σα μιλάω εκπείραστο για το συγκεκριμένο θέμα. Και αντίστοιχα είδου φαινόμενα. Δηλαδή, ένα ο οποίο ε, ε, λέει ή ισχυρίζεται ότι θεραπεύθηκε ε, θεματουργά επειδή έκανε τάμα ή επειδή πιασε την εικόνα ή πήγε την τίνο ή οτιδήποτε άλλο πρέπει να όχι μόνο εξεταστεί από γιατρό, αλλά πρέπει να παρακολουθηθεί στο μετέπειτα γιατί. Σε πάρα πολλέ περιπτώσει αυτέ οι θαυματουργέ θεραπείε υποτροπιάζουν, μάλλον πάβουν να ισχύουν. Δηλαδή η αρρώστια επανέρχεται. Ε, είναι κάτι σαν το πλασέμπο. Και στην περίπτωση αυτή είναι πολύ δύσκολη η ενδελεχή και η βάθο έρευνα των θαυμάτων αυτών. Ωραία. Ε, κύριε Βέμπο, θα ήθελα να μα πείτε, αν είναι ει γνώση σα, αν υπάρχουν περιστατικά που έχουμε μαζικέ παρακρούσει που οι σχετίζονται με θαύματα. Δηλαδή γίνεται ένα θαύμα σε μια περιοχή. Και αρχίζει να μαζεύεται πολλοί κόσμο, να ακούγονται διάφορε θεωρίε, διάφορε ερμηνείε. Να έρχεται ο καθένα να λέει ότι και εγώ και σε μένα έγινε θαύμα. Να έρχεται ο άλλο να λέει και σε μένα συνέβη ένα θαύμα. Και είναι θαυματουργό αυτό το σημείο, αυτό ο Άγιο, αυτή η εικόνα. Τέτοιε περιπτώσει δηλαδή που έχουν να κάνουν με μαζικέ εκδηλώσει ε, του κόσμου απέναντι στα θαύματα. Ναι, και αυτό είναι ένα παράγοντα ο οποίο, όπω είπαμε και πριν, δυσκολεύει την έρευνα. Δηλαδή, άπαξε και σηκωθεί πολύ σκόνη. Πλέον η έρευνα γίνεται αδύνατη, από πολύ δύσκολη έω αδύνατη. με την άλλη μεριά έχουμε και ε, τέτοιου είδου μαζικέ εκδηλώσει, μαζική ιστερία, όπω το λένε κάποιοι, παρακολούθηση, όπω θέλετε, το δεν έχει σημασία. Ε, σω υποβοηθούν και την εκδήλωση δευτερευόντων δευτερογενών φαινομένων. Με άλλου τρόπου που είναι πολύ περίπλοκο να του εξηγήσουμε αυτή τη στιγμή. Αλλά θα αναφέρω ένα παράδειγμα που ε, το θυμήθηκα επειδή έκανα προ μια έρευνα σε και θα έχετε ακούσει ασφαλώς το περίπτωση του ηλιακού θαύματος της Φάτιμα στη Πορτογαλία το 1917 όπου εμφανίστηκε η Παναγία σε τρία παιδιά και λοιπά ήρθαν χιλιάδες κόσμος οι οποίοι τελικά είδαν τον ήλιο να περιστρέφεται και να πετάει ακτίνες και λοιπά και λοιπά Ακριβώς το ίδιο έγινε στο Χαϊδάρι το 1961 Ποιο ήταν η αιστία του θαύματος, η περιβόητη Αγία θανάσια το που τότε είχε ξεκινήσει να ήταν οραματίστρια, πολλοί την παίρναν σοβαρά, άλλοι λέγανε ότι έκανα πάτε κλπ. Αλλά ήταν ακόμα στον τεμή. Δηλαδή δεν ξέραν αν θα την παίρνουν σοβαρά ή όχι. Και αυτή η αλληλογητή έβλεπε κάποιο φω, μια οπτασία τη Παναγία στο Χαϊδάρι, τότε ήταν και πιο ερημιά, στην, στην περιοχή που είναι σήμερα η Αγιοπωνική. Ε, και μαζί και κόσμο, και έγινε ένα πρώτο σέλιδο τότε, ότι έγινε το ηλιακό θαύμα του Χαϊδαρίου, α πούμε, και μάλιστα την ίδια μέρα που είχε γίνει και στη Φάτιμα. Και κάποιοι που το ήξεραν, έριξαν τη ότι, παιδιά, εντάξει. Μιλάμε <σ>... για ένα θαύμα καρμπών, δηλαδή έτσι όπω ακούγεται. Σχεδόν. Εντάξει. Τη, τη ρουμαντανολογιών. Μήπω τελικά λέει, δεν ήταν θαύμα, αλλά η κυρία αυτή ε, φρόντισε να βρει κάποιε παραμέτρου ώστε να το κάνει πιστευτό. Ε, δεν ξέρουμε και σήμερα είναι ιδέα να το μάθουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Και άλλε βέβαια περιπτώσει. Θυμάμαι δηλαδή από την έρευνα αυτή το 1930, στην Άξο, ε, στο εκεί που είναι η Παναγία Ιαροκυλιώτισσα σήμερα, ήταν οι λεγόμενη ονειρευάμενη. Δηλαδή με αφορμή την θεματουργία έβρεση μια εικόνα, ε, κάποια παιδιά του χωριού άρχισαν να ονειρεύονται, να παραλυρούν και να ε, βλέπουν τα ίδια όνειρα και ακολούθησε μια πάρα πολύ μεγάλη έτσι, μαζική εκδήλωση, η οποία κράτησε πολλούς μήνες και χρόνια, στην οποία οι μισοί κάτοικοι του χωριού ονειρεύονταν. Ας πούμε και άλλοι μισοί λέγανε ότι αυτό δεν ισχύει. Ε, ψάχνουν να βρουν μια κρυμμένη εκκλησία, ψάχνουν να βρουν μια κρυμμένη εικόνα. Ένα θησαυρό ο οποίο ήταν στο βουνό πάνω κλπ, κλπ. Έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση τότε αυτή η ιστορία στην την εποχή του. Και μάλιστα τη μελέτησε και ο Άγγλος ερευνητή, ο Τσαρλ ανθρωπολόγος και Είχε κάνει ένα άρθρο στην αρχαιολογία νομίζω. Αλλά έχει και στο βιβλίο αυτό που. Είναι το, το... δαίμονες και Διάβολο στην Ελλάδα από τι εκδόσει ταξιδευτή νομίζω. Ναι, να... το, το αναφέρει λίγο έτσι ελάχιστα, αλλά είναι μια πολύ διαφορετική ιστορία και πολλές άλλες αντίστοιχες στην Ελλάδα. αυτό να πω ότι καλύφθηκε και η τελευταία μου ερώτηση που σχετιζόταν με τα σχετικά περιστατικά στην Ελλάδα. Ε, έχουμε φτάσει σε 11 και μισή, νομίζω ότι κάπου εδώ... Με, να, ρωτήσουμε, και ερώ, και να ρωτήσουμε για ανάλογα περιστατικά στο εξωτερικό, δηλαδή με μαζική παράκρουση και εξωτερικό, δηλαδή να δώσω και ένα παράδειγμα το οποίο Ενδεχομένω να μην έχει τόσο θρησκευτικό χαρακτήρα, δηλαδή γιατί εμείς το πήγαμε πιο πολύ προς τα θαύματα, ας πούμε. Ακόμα και σήμερα σε χώρες της Αφρικής υπάρχουν μαζικές παρακρούσεις όπως θυμάμαι πρόσφατα διάβαζα για υποτιθέμενες μάγισες οι οποίες έκλεβαν το παίος των ανδρών ναι. και είχαν οδηγήσει εκατομμύρια ανθρώπους σε εκδηλώσει ιστερίας μαζική παράκρουση. Είναι περιστατικά τα οποία γίνονται ακόμα και σήμερα, δεν είναι κάτι από το μακρινό παρελθόν. Και δεν συμβούν βέβαια μόνο στην Αφρική. και ο ευρωπαϊκό χώρο μπορεί να παρουσιάσει τέτοια περιστατικά. Τέλο πάντων, να δώσω πάση στον κύριο Βέμπο να μα πει και ο ίδιο περιστατικά από το διεθνή χώρο. Ναι, όπω ε, ανέφερε πολύ σωστά αυτήν την περίπτωση τη εξφάνιση του Πέου, ε, α πούμε, που και δημιουργεί με αρκετά μεγάλη αναστα... στην Αφρική και αλλά και στην Ασία. Μάλιστα, λέγεται στην ψυχιατρική, λέγεται μαζική κοινωνιογενή νόσο. Και υπάρχουν δικέ πολιτικές νόση, ας πούμε, όπως το κόρο, λέγεται αυτό για το εξαφανίζομαι ονοπαίος. Υπάρχει το ΛΑΤΑ στη Μαλαισία, υπάρχουν κάποιε άλλες περίεργες έτσι, ε, νόση, ας πούμε, που αφορούν ψυχιατρικές διαταραχέ, Τις έχουν κατατάξει ως ψυχιατρικές διαταραχέ. Βέβαια, αν καταλήσεως συμβεί στη Δύση, ε, ναι, είναι κοινωνικό φαινόμενο ή μπορεί να είναι θαύμα ή μπορεί να είναι κάτι άλλο. Δηλαδή, κάπου είμαστε αρκετά, έτσι Συγκαταβατική όταν αφορά άλλου ξένου λαού ή μακρινούς. Για να το πάω και κάπου αλλού, βέβαια ξεφεύγει το θέμα. Τέτοιε μαζικέ παρακρούσει, δηλαδή μαζικέ εκδηλώσει ανορθολογισμού, αν, αν επιτρέπεται και ο όρο, μπορούμε να δούμε ακόμα και σήμερα στην Ευρώπη με τον Έλληνα, τον Έλληνα πολίτη, ο οποίο παρουσιάζεται στην Ευρώπη ω ο τεμπέλης, ο κλέφτη. Και μην γίνετε σαν τον Έλληνα, γιατί θα έχετε την μοίρα που έχει. Στην ένα ψέμα, γιατί άμα να τρέξουμε στα πραγματικά δεδομένα, θα δούμε ότι ο Έλληνας εργάζεται τις περισσότερες ώρες στην Ευρώπη και είναι πολύ ψηλά σε αυτή τη λίστα. Τέλος πάντων, είναι μια παρέμβαση που έκανε στην πολιτική και στην παράκρουση που μπορούμε να συναντήσουμε και σε χώρους που δεν περιμέναμε. Είναι τα αστερότητα που φυσικά για όλου του λαού. Δηλαδή και εμεί έχουμε αντίστοιχε υποτιμητικέ. Για του Άγγλους ότι είναι ναι, δροσερή, εγώ, ας πούμε. Ναι, οι Γάλλοι ότι είναι έτσι, οι Γερμανοί ότι είναι αλλιώ, οι Αμερικάνοι ότι είναι χαζοαμερικάνοι κλπ. κλπ. Αυτά όμω είναι έτσι κοινωνιολογικά θέματα. Αλλά υπάρχουν πολλέ εκδηλώσει, όπω λέγαμε και πριν, μαζική ιστερία ή μαζική παράκρουση που άπτονται του θρησκευτικού χώρου. Που α μην πάμε μακριά, σε. Όταν είχαν βγει οι Beatles στην Αγγλία. Ναι. Είχε γίνει χαμό στην πόσο Αμερική, λέει. ειδικά. τώρα ήταν γενικά. Αν δείτε βίντεο τη εποχή εκείνη, πεινάκια, θα, θα. Τι γίνεται εδώ πέρα. Μαζική... Όχι μαζική στερεό, μαζική τρέλα. Δηλαδή είχαν μπροστά του Αγίου ουσιαστικά. Είχαν μπροστά του προφήτε. Όντω, ειδικά, κάναν σαν ε, δαιμονισμένοι οι οπαδοί αυτών των ανθρώπων που αναφέρατε. Ε, κλαίγαν. Ε, να πω και ένα παράδειγμα εδώ, ίσω δικό μα. Τα είχαμε νομίζω και εμεί εδώ με το Σάκι κάποια στιγμή. Βέβαια σε πολύ μικρότερη κλίμακα, τέλο πάντων, ωραία η πάσα αυτή του μηνά. Ναι, ναι, όχι, πολύ πετυχημένο. Πριν ένα. Δυρουβίτσε. Προσωπικό... <laughs> ναι, ναι, βεβαίω. Ένα προσωπικό παράδειγμα. Πριν από πολλά χρόνια, ο μαγκανίδα ο πατέρα μου ήταν στι θεατρικέ επιχειρήσει. Λοιπόν, την εποχή εκείνη με στου ο Βοσκόπουλο, Δεν μπορούσατε να φανταστείτε τι γινόταν στο θέατρο το βράδυ. Πήγα τραγουδίση. Και μου έλεγε χαρακτηριστικά ότι θα θαυμάστριε. Έβγαινε λοιπόν ο Βοσκόπουλο κατεδρομένο από την παράσταση κλπ. Του κουπίσατε τον υδρότα και παίρναν το χαρτάκι και το φυλάγανε σαν μπαμπάκι με το Άγιο Μύρο <Κι> Δηλαδή εκδηλώσει θρησκευτική λατρείας σε κάποιο κοσμικό πρόσωπο. Και δεν λέω Βοσκόπουλο ή του Μπίτλε ή το Σάκι Ρουβά ή οτιδήποτε. Αν δούμε ότι οποιοδήποτε. και πολιτικού, έτσι, αντίστοιχα. <Κι> <Κι> Όντω, πόσο, πόσο λατρεύτηκαν οι πολιτικοί <Κι> στην Ελλάδα. Η αιτία Ρουβάι οτιδηποτε αν πάντα προκαλεί εκδηλώσει ε, ε, ε, παράλογε. Δηλαδή. Ε, πάβει να ισχύει η λογική και πιστεύεις πια και ακολουθείς τη βλάχη όντως πύχη στην Τουρκία ή στην Κίνα υπάρχουν ακόμα πορτρέτα μεγάλων πολιτικών ηγετών οι οποίοι είναι, στην ουσία έχουν αγιοποιηθεί από τους λαούς εκεί μα και τα ολοκληρωτικά καθεστώτα δεν αγιοποιούν τους ε, ηγέτες σωστό Μάλιστα. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, νομίζω. Νομίζω ήταν μια πολύ, πολύ ωραία συζήτηση πέρα. με τον κύριο Βέμπο, ο οποίο έχει οργώσει και την Ελλάδα και το εξωτερικό. Το εξωτερικό. Τώρα... Μόνο και μόνο <σχει> τα... κάθε ένα από τα ταξίδια του θα, μπορέσει... θα μπορούσε να αποτελέσει θέμα μια ολόκληρη εκπομπή και θα θέλαμε να ζητήσουμε, Θανάση, να είσαι ξανά μαζί μα κάποια στιγμή. Ναι, <σχει> αφού μένετε, θα είμαι. <σχει> είτε <σχει> εδώ στο <σχει> στούντιο <σχει> είτε τηλεφωνικά, για να μην σα φέρουμε και εδώ <σχει> στον Πειραιά, είναι απόσταση. Να σα ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου εδώ. Και να... εγώ ευχαριστώ, ευχαριστώ με τη σειρά μου την πρόσκληση και σας εύχομαι ότι καλύτερο. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Βέμπο. Να πούμε να περιθυμίσουμε στου φίλου του Αθλαντή ότι στο site του κυρίου Βέμπου www.vambo.com Gr, μπορείτε να δείτε τα βιβλία του συγγραφέα, ενδιαφέροντα άρθρα, η διοσιογραφία που ανεβάζει κάθε τόσο, η οποία είναι από τι πιο ιδιαίτερε, ή μάλλον οι πιο ιδιαίτερη στο ελληνικό διαδίκτυο, θα έλεγα. Η επικαιρότητα, το, το θέμα τη επικαιρότητα, η στήλη τη επικαιρότητα που, αναβα... που ανεβαίνει αναδύμηνο-τρίμηνο περίπου, είναι απίστευτη, όπω και τα υπόλοιπα άρθρα που θα βρείτε εκεί. Λοιπόν, έχουμε αρκετά μηνύματα τα οποία έχουν έρθει κατά τη διάρκεια τη εκπομπή. Δεν ξέρω αν. Θέλεις τώρα να τα διαβάσω ή να πάμε σε ένα διαλυμματάκι ε, Να πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα να, να βάλουμε ένα έτσι, πολύ ιδιαίτερο τραγούδι Στη... Αφού είχαμε μια πολύ ιδιαίτερη συζήτηση Θα βάλουμε ένα πολύ ιδιαίτερο τραγούδι Στη συνέχεια θα επιστρέψουμε Θα διαβάσουμε εντάχει τα μηνύματα Ελπίζω να τα προλάβουμε όλα Και θα περάσουμε στις δύο στήλε που έχουμε σήμερα τη στήλη της επιστήμης, προωθημένη επιστήμης με τον Κώστα Μαβραγάν και, τη, και στήλη... τη στήλη του εναλλακτικού ταξιδίου ε, με το... τον συνεργάτη μας Μιλτιάδη Τσαπόγα ε. σε λίγο θα είμαστε εδώ για να τα, τα ακούσετε όλα αυτά πάμε, τραγουδάρα <laughs> Ατλαντίς, Μικρό μου πόνι, ο κόσμο τελειώνει. Είμαστε πρώτοι ματρεχούμε τρεχούμε μόνοι, μοιραία μάρτυρα, χοντρικοί μεριδίδε. μα ειδήσει, μ' Με στη μάχη και ο G.I. Τζόμου Κοιτά πληγωμένος τον κόσμο του τρόμου Του λείπει ένα πόδι, του λείπει μια ιδέα Του λείπει ψυχή του, μα έχει παρέα Μα έχει παρέα, μα έχει παρέα Μικρά στρουφάκια με αρβίλες και κράνη. Και να τη χιωνατή βιάζουν οι νάνοι Ήκαντι-κάντι διακίνει ηρωίνη Για τον βαρονό αστυνόμο σαΐνι Πεχνίδια στη μάχη και ο G.I. Τζόμου Επομένως, το γόρβο του τρόμου Του λείπει ένα φώτι, του λείπει μια ιδέα Του λύθει τσική του, μα έχει παρέα Μα έχει παρέα, μα έχει παρέα Έτος 2086 τα Playmobil εισέβαλαν στην ειρηνική Legoland για να εκμεταλλευτούν το πλούσιο σε πλαστικό υπέδαφο Στη διάρκεια τη κατοχή σκοτώθηκαν 1.200 στρατιώτες στρατιώτε Playmobil και 190.000 εννένενε Lego. Ο Legol. επαναστάτης, επαναστάτη, ο μεγάλος Καπαμαρού από την Ασία κατάφερε να μαζέψει στρατό που παιχνίδια που διαφωνούσαν. Ανάμεσά του, αποστασιοποιημένα στο ρουμφό, ο Δraκουμέλ, τα αρπουδάκια τη Αγάπη, ο Γκάρφι, το Σνούπι, τα χελονονιτζάκια, το Muppet Show, ο Γκά από το Toy Story, ο Λαντίν, ο Σίμπο, ο Κ στην τελευταία μάχη του κόλ που έπεσαν και οι τελευταίοι, στη μνήμη τους... Πήγε και πάλι μαζί σα μετά το διάλειμμα. Ήρθε η ώρα για τα επιστημονικά νέα και τον φίλο μα το και συνεργάτη βέβαια, Κώστα Μαυραχάνη. Να μην διαβάσουμε πρώτα τα μηνύματα που είπαμε. Βέβαια. Έστω και εντάχει. Βέβαια. Λοιπόν, η φίλη μα η Χρήσα από το τροπικό Coventry τη Αγγλία, όπω και η ίδια αναφέρει, μα δίνει συγχαρητήρια για την πολύ καλή πρωτοβουλία και χαίρεται που η χώρα τη είναι πολύ μπροστά, τουλάχιστον σε αυτό τον τομέα. Βέβαια, η Αγγλία είναι πολύ πιο μπροστά. Βέβαια, συμπληρώνει η ότι η Αγγλία είναι αρκετά πίσω σε ό,τι αφορά τον τύπο στην εναλλακτική αναζήτηση, αν και δεν το περίμενε. Ότι υπάρχει δυστυχώ έχει πολλά στοιχεία λαϊκισμού από ό,τι έχω παρατηρήσει έω τώρα. Δεν γνωρίζω αν ισχύει κάτι τέτοιο. Επιστεύω ότι ε, Θα με, μπορούσε όμω να πολύ αξιόλογο άτομο. Α απευθύνουμε το Fortnite Times, α πούμε, ω ως... ναι, το πιο σίγουρα. σοβαρό περιοδικό στον κόσμο για αυτά τα θέματα. Σίγουρα. Θα τη ζητούμε να επικοινωνήσει μαζί μα, να μα εξηγήσει τι ακριβώ εννοεί. Ο φίλος μας ο Άιζον 9 που νομίζω ότι είναι ο Φιλόδαμος από το ναι, Παρίσι είναι ο, ο... Φιλόδαμος έχει δίκιο Είναι ο Ανταποκρίτης από το Παρίσι Μας στέλνει ένα βιντεάκι μαζικής παράκρουσης στην πολιτισμένη δύση Benny Hill, let the bodies hit the floor Benny heen, όχι Hill Α, ποπο. μάλιστα Τα μάτια μου κάνουν πουλάκια ε, Μετά τι έχουμε, έχουμε τον φίλο μας τον Γεράσιμο Ο οποίος δίνει ρέστα σχολιάζοντας Διάφορα εδώ που έχουν μπει στην ιστοσελίδα μα στο Facebook. Κράτα τη φάση ψηλά, γεράσμε. Διέδωσε την ιδέα τη εκπομπή. βλέπω, είσαι πολύ, στο ZD. Δεν χρειάζονται εξωγήινοι για να πιστέψει ο άνθρωπο σε Θεού. Μόνο άγνοια αρκεί. Πιστεύει στα θαύματα. Δεν είναι θαύμα ο τρόπο που επικοινωνούμε τώρα. Ράδιο, ίντερνετ, αεροπλάνα. Είναι και αυτό μια άποψη, φυσικά. Σε Και το ράδιο, ίντερνετ, αεροπλάνα δεν χάνει ω σύνολο μαζί. Ακριβώ αν σύνθημα, νομίζω, είναι ιδανικό. Σε άλλα θέματα δεν πιστεύω παιχνίδια του μυαλού ενός τρελού. Κάνει και ρήμα. Λοιπόν, κατά τα άλλα έχουμε μια πολύ σοβαρή τοποθέτηση του συνεργάτη μας στην κοινότητα του μεταφυσικού, του Θοδωρή του Κεφαλόπουλου, του θέλουμε τα χαιρετήματα μας στην Αλεξάνδρεια η Μαθίας. Θα το διαβάσω πολύ σύντομα και γρήγορα. Τα θαύματα αποτελούν μια αναγκαία ορολογία αποτύπωση τη σχέση μα με πολύ ενδιαφέροντα γεγονότα. Τα περισσότερα δέα από αυτά αποτελούν τι πιο σημαντικέ αλλά και πιο αναγκαίε βάσει για τη δημιουργία και συντήρηση ενό θεϊστικού μοντέλου. Ειδικά τα θαύματα θεραπεία αποτυπώνουν μια ανθρώπινη ανάγκη, την ίαση από αιτίε ανώτερε των ικανοτήτων του ανθρώπου. Βαθύτερα θα δούμε πω ακόμα και η δημιουργία ενό θεϊστικού μοντέλου υφίσταται για να καλύψει μια ανθρώπινη ανάγκη. Για κάποιον, τα θαύματα θεωρούνται απολύτω φυσιολογικά γιατί είναι απολύτω αναγκαία στην κατανόηση τη σχέση του με το σύμπαν. Είναι απολύτω αναγκαία για να δομήσουν μια μεταφυσική οδό, αλλά εδώ υπάρχει ένα σημαντικό ερώτημα. Αν πράγματι τα θαύματα θεραπεία αποτελούν σαφεί αποδείξει ύπαρξη ενό υπερβατικού θεού, τότε γιατί τα θαύματα κινούνται περιοριστικά σε ασθένειε νευροφυσικέ και ποτέ δεν έχουν συμβεί θαύματα αποκατάσταση ενό ακροτηριασμένου μέλου και έχει έναν Όπου αναφέρει ότι αν για κάποιου τα θαύματα αποτελούν αιτία δέου και επιβεβαίωση κάποια υποτέλεια απέναντι σε όσα μα περιβάλλουν, για άλλου τα θαύματα αποτελούν άξια αφορμή για να αναζητήσουν νέα όρια στον προσδιορισμό τη ανθρώπινη υπόσταση. Ε, πολύ σημαντική παρέμβαση αυτή. Η παρέμβαση. Στην παρέμαση. ουσία μα λέει ότι ε, τα θαύματα στηρίζουν τις θρησκείε και έχει ένα μεγάλο δίκιο. Ε, ε, ακόμα και στην κοινή διαθήκη διαβάζουμε ότι ο Ιησού στην ουσία καθιερώθηκε από τα θαύματά του. Μάλιστα. Έτσι είναι. Ε, δηλαδή χρησιμοποίησε το θαύμα για να Τι να πω να, Ως Θεός ας πούμε Μπορούσε να θεραπεύσει έναν άνθρωπο Α είναι Θεός, είχε ανάγκη να αποδείξει ότι είναι Θεός Όλα αυτά άμα τα βάλουμε σε ένα λογικό πρίσμα Και πούμε Τι γίνεται, γιατί συμβαίνουν αυτά Καταλήγουμε σε αδιέξοδα Πάντα και οι φίλοι μας, η φίλη μα η Σάνσα Τσέιτο, διευθύντρια τη Ακαδημίας Phoenix Rising, απαντάει στη χρήσα. Υπάρχουν πολύ σοβαρότερα περιοδικά βιβλία, βιβλιοπολία και κέντρα όπου μπορεί να ενημερωθεί και να αναζητήσει πληροφορίε για τα θέματα αυτά. Με χαρά να βοηθήσουμε αν το επιθυμεί. Ορίστηκε το κόμμα. Ωραία. Κοντεύω. Διάδραση εδώ. Είναι, αυτό είναι ένα θαύμα, μικρό θαύμα. Δύο άνθρωποι μεταξύ. από δύο διαφορετικέ γωνίε του πλανήτη έρχονται μαζί για να πάνε. Μέσω ποιας έρχονται σε επαφή, μέσω τη αστρική πύλη. Έτσι είναι συγκλονιστική. Η, οποία η πύλη, συνειρμή είναι απίστευτη. Η οποία αστρική πύλη από ποιο σταθμό βγαίνει, Ατλαντή. Τον... Έτσι. Από την Ατλαντή δεν είναι απίστευτη η συνειρμή. Και από ποια συχνότητα μιλά. 105,2 αλλά μην μου βγάλει τώρα κάτι αριθμολογικό και τρελαθό Αυτό θα έκανα. Προσπαθούσα να Λίγο σχολό. δύσκολα. Λοιπόν, κάτσε α, ένα και πέντε, ναι, έξι και θα δύο. Θα το αφήσουμε για μετά την οκτώ. εκπομπή. Έχουμε τον Κώστατο Μαυραγάνη στο. Το οκτώ, άμα το γυρίσει ναι. πλάγια, είναι το άπειρο. Κιά κάτσε. Εντάξει. <laughs> λοιπόν, Κώστατο Μαυραγάνη, ε, συντάκτη ε, του ET Science στο εβδομαδίο Περιοδικό φαινόμενα στο πόρταλ τη Καθημερινή, ε, συντάκτη των Επιστημονικών Νέων, είναι μαζί μα για ένα νέο ε, προωθημένη επιστήμη. Το οποίο. Θα φέρει, πιστεύω, θαυματουρικές εξελίξεις ένα ζήτημα που απασχολεί όλο τον κόσμο. Πώς θα κάνει σεξ στο μέλλον. Έτσι. Γεια σου, Κώστα. Είσαι στον αέρα, Κώστα. Α, μισό λεπτάκι. Να τον βγάλω στον αέρα, τον ναι, Κώστα. Ναι. Κώστα, γεια σου. Γεια χαρά, καλησπέρα. Τώρα σε ακούω δυνατά και καθαρά. Ωραία, και εμείς ακούμε μια χαρά. Τι θα μας πεις ε, σήμερα και τι ακριβώς συμβαίνει με το σεξ στο μέλλον. Το σεξ στο μέλλον, λοιπόν. Κι ένα εικόνα που έχετε για το 6 το μέλλον. Και πριν να απαντήσετε στο, ε, το πολύ απλό που πιστεύετε ότι θα ήταν μάλλον όπως το παρελθόν σκεφτείτε το λίγο γαλλίτερα. Και να κρύβει και τα που έχετε δει. Κάτι μου λέει ότι έχουμε ένα τεχνικό προβληματάκι. Ναι. Κώστα μας ακούς. Ναι. Τώρα σας ακούω. Τώρα σα ακούω. Μπορείς για... να συνεχίσει. Για πάμε. Α, okay, Λοιπόν. Ε, έλεγα λοιπόν... Ε, σας ρωτούσα για την ακρίβεια ποιες ταινίε έχετε δει οι οποίες προσεγγίζουν με ιδιαίτερο τρόπο την έννοια του σεξ στο μέλλον. Εμένα μου έχουν στο μυαλό το Strange Days και το Demolition Man. Ναι και σε μένα το Demolition Man με τον Σταλόνε και την Σάντρα και την Μπούλο Σάντρα καν θυμάμαι Μπούλο. καλά, ναι, με την Είναι Pizza Hut και αισθώσεις. το σεξ μέσω εκείνων των άντε. περίεργων κρανών. Επίσης η ταινία με τον Βατζερνέκερ που πάει στον Άρη η παραφορά. Ναι, που όπω κάει η μύτη, μια τύπησα με τα τρία στίθη. <laughs> Μου είχε κάνει <laughs> ιδιαίτερη εντύπωση. <laughs> Λίγο άσκηση. Δεν είναι και στο <laughs> <Λίξε, laughs> ρεβέλιο προσέγγιση, αλλά αυτό είναι μάλλον στην παραδοσιακή σχολή, όχι σε αυτήν για την οποία μιλάει ο Βρετανό μελλοντολόγο Ιan Pearson, η οποία φέρνει μάλλον αρκετά στην. Ε, δεν ξέρω αν το το Strange Days με τον Ραουλ Φάιν και την Juliet Louis. Στο επίκεντρο κινησθενεία βρίσκεται η έννοια τη ε, εγγραφή εμπειριών σε εμφυτευμένα τσίπ στον εγκέφαλο. Η όλη ουσία της υπόθεσης είναι ότι ε, υποτίθεται αποθήκευαν αποθέκευαν τις οποιασδήποτε εμπειρίες που μπορεί να τα αναποσέξουν μέχρι άλλε διάφορου είδους extreme δραστηριότητες και μετά μπορούσαν να τις αναπαράγουν κατά βούληση και να έχουν τις ίδιε ε, αντιδράσεις στο νευρικό του σύστημα. Κοινώς, ερεθίσματα στο κεντρικό του νευρικό σύστημα. Ο Βρετανός μελλοντολόγος, η Πίρσον λέει ότι αυτό θα έχει γίνει μέχρι το 2030. Μάλιστα. Ε, και τι ακριβώς, πώς ακριβώς θα δουλεύει όλη αυτή η συσκευή. Πιστεύεις δηλαδή ότι είναι όντως κάτι ρεαλιστικό. Έχουν γίνει πειράματα στο Πανεπιστήμιο του Μπάρκλαι. Του Ουσιαστικά εντάξει απέχουν πολύ από αυτό που θα λέγαμε, αυτό που περιγράφουμε τώρα. Ε, αλλά στην ουσία αυτό που ήταν να ε, οπτικοποιήσουν τα αποτελέσματα μιας μαγνητικής τομογραφίας. Δηλαδή έβλεπαν ακριβώς τι διάβασε, τι είδε αν πρότιματε η μαγνητική τομογραφία και μπορούσαν να παράξουν εικόνες. Τώρα φανταστείτε το αυτό στον στο κινηματογράφο και γενικότερα σε μια σε κάποιους βιομηχανία η οποία έχει να κάνει με πώς έφε, πώς θα ολούσαμε στον παρελθόν club, σε το βίντεο κλαμπ τα DVD, τις ταινίες και το καθεξής φανταστείτε κάτι αντίστοιχο το οποίο προβάλλει τις εμπειρίες κατευθείαν στον εγκέφαλο και το νευρικό σύστημα αυτή είναι η κεντρική ιδέα Μάλιστα, λοιπόν ε, το σεξ στο μέλλον δεν, δεν γνωρίζω αν θα είναι, μάλλον χειρότερο προβλεύεται <laughs> Η όλη ιδέα είναι ότι δεν είναι ακριβώ ότι καταργεί, υποτίθεται, το φυσολογικό το, το παλιόμορφο Αν προτιμά, ε, είναι ότι κάποιο μπορεί να καταγράψει την ίδια την εμπειρία. Κάνει κάποια στιγμή και σου άρεσε και θέλει να το ξαναζήσει. Οπότε έχει δυνατότητα να το κάνει γράφοντα ένα μικρό Τώρα από εκεί και πέρα μπορεί κάποιο να μοιράζεται τι εμπειρίε του, τι πολύ ψυχημένε εμπειρίε του να προτιμά. Και μάλιστα για φαντάσου Κώστα να υπάρχουν τσιπάκια τα οποία για παράδειγμα εμπεριέχουν εμπειρίες που έχουν δώσει γνωστές celebrities. δεν θα ήθελα να φανταστώ ότι θα γινόταν σε μια τέτοια περίπτωση ε, Επίσης ε, θα ήθελα να ρωτήσω τον Κώστα αν θα μπορέσει να γίνει και ένα ταξίδι στο χρόνο μαζί με αυτά τα τσιπάκια, δηλαδή θα ήθελα να παίξω σε κάποια ταινία του Κουσγκούνη, θα μου δόθει αυτή τη δυνατότητα εγώ θα προτιμούσα να παίξω σε κάποια ταινία μελλοντολογικού περιεχομένου. Εννοείς με τα πόδια μέσα και τέτοια. Τέλος <laughs> πάντων <laughs> το χοντρινάμε νομίζω. <laughs> λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ Κώστα για αυτήν την ευχάριστη, έτσι, έναν ευχάριστο τόνο επιστημονική αυτή η είδηση που εμπεριείχε έτσι και Οκθουλικά στοιχεία στο τέλος με το σχόλιο του Αντρέα Θα τα πούμε σε δύο εβδομάδες Δεν ξέρουμε πού θα μας βάλει κιόλας το μέλλον Η σεξουαλική εμπειρία θα εμπεριέχεται σε τσιπάκια Δεν ξέρω αν θα μας αρκεί αυτό ε, εμ, ε, ευχαριστούμε. ευχαριστούμε πολύ τον Κώστα Ευχαριστούμε πολύ, καλό βράδυ Γεια χαρά Έκλεισε ο Η αστρική πύλη και πάλι μαζί σα. Ήρθε η ώρα για την δεύτερη σύνδεση τη σημερινή μα Θα συνδεθούμε με την Καλαμάτα. Με τον Μιλτιάδη Τσαπόγα, τον συνεργάτη μα και τον υπεύθυνο τη ομάδα Πυθέα Explorers.gr, ο οποίο έχει αναλάβει τη στήλη του εναλλακτικού ταξιδίου. Για... Ποιο θα μα πάει τώρα, λε, ο Μίλτο. Να εξηγήσουμε τι είναι η στήλη. Να, πρώτα. να εξηγήσουμε, ναι. Για όλου εσά, οι οποίοι δεν είστε ευχαριστημένοι, δεν σα συγκινούν αυτά τα συμβατικά ταξίδια έτσι, να είστε δηλαδή τουρίστε, θέλετε να την ψάχνετε περισσότερο, να πηγαίνετε. Να το σχηματοποιήσω λίγο για να μ' να δημιουργώ εικόνε. Δεν σα αρέσει μια πολύ άνετη ξαπλώστρα με ένα καφεδάκι στο χέρι και λίγη μουσική στο Walkman, α πούμε. Αντιθέτω, θέλετε να ψάξετε μια περιοχή η οποία. Έχει τη δική τη ιδιαίτερη ιστορία, σχετίζεται με μύθου, θρύλου, παραδόσει. άγνωστα πράγματα τα οποία τα λέτε στην παρέα σα και λένε: Α, τι ψεχμένο είναι αυτό. Λοιπόν, ο Μίλτο σήμερα θα μα ταξιδέψει σε έναν ναό, ο οποίο είναι αρχαίο ναό, φτιαγμένο από κοχίλια. Έτσι δεν είναι, Μίλτο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ακριβώ έτσι είναι. Δεν θα πάμε σε κάποιον άγνωστο προ... προορισμό αυτή τη φορά, έτσι. Ε, θα πάμε στην αρχαία Ολυμπία. Σε ένα πολύ γνωστό προορισμό. Οι περισσότεροι, πολύ μάλλον από του φίλου και τι φίλε μα, μπορούν να έχουν πάει ήδη ε, κάποιο, κά, κάποια χρονιά. Όποιο θέλει να ξαναπάει ή να πάει για πρώτη φορά, α ακούσει, ίσω να τον ενδιαφέρει. Ε, θα συναντήσουμε ένα μνημείο τη αρχαιότητα το οποίο μοιάζει να κατασκευάσει και στο πιθανό τη θάλασσα. Αυτό πάντα βέβαια με λίγη φαντασία μέσα. έτσι. Ε, στην αρχαία Ολυμπία. Ταξιδεύουμε στην Αρχαία Ολυμπία, πάμε προ το κέντρο του ιερού Άλσιου ε, τη Άλτεω, όπου θα συναντήσουμε τον ναό του Διό, τον υποβλητικό ναό του Διό, ο μεγαλύτερο ναό τη Πελοπονήσου, είναι γνωστό αυτό. Να πούμε για την ιστορία, εν συντομία, ότι ο ναό του Δία και μεταξύ των ετών 471 π.Χ. και 457. Στο εσωτερικό του βρισκόταν ε, τα αρχαία χρόνια το γνωστό χρυσελεφάντινο άγαλμα του Θεού Δία από τον Φιβία φτιαγμένο, το οποίο ήταν και ένα από του κόσμου. Ενώ κατεστράφει, αυτό, ενώ κατεστράφει ο ναό ε, ολοκληρωτικά τον 5ο με Χρυσό αιώνα από τον Βυζαντινό Αυτοκράτορα Θεοδόση, τον δεύτερο. Αυτά για την ιστορία. Ποιο είναι το ενδιαφέρον με το συγκεκριμένο ναό, ε, Και γι' αυτό αξίζει, ε, θελήσαμε να το βάλουμε αυτή τη φορά στο εναλλακτικό ταξίδι. Να το δει δηλαδή κάποιο με μια εναλλακτική ματιά. Ε, η εικόνα που δίνει ο Ναός τον επισκέπτη σε κάποια σημεία του, έτσι, σε κάποια σημεία τη επιφάνεια των κομματιών του, είναι μια εικόνα θαλάσσιου βυθού μέσα σε τα κομμάτια αυτά μοιάζουν να έχουνε επικαλυφθεί, ας πούμε, ολοκληρωτικά από κοχύλια. Η αιτία που συμβαίνει αυτό το πράγμα αποτελεί ουσιαστικά το ίδιο το υλικοκατασκευής του, του ναού, που δεν είναι άλλο από το ασβουσιαστικό πέδρομα θαλάσσιας φάσης με το όνομα κοχυλιά τη Λήθος. Το ξέρατε αυτό. Όχι, βέβαια, δεν το ξέρουμε και νομίζω ότι ελάχιστη, έως και κανένας είσαι, ώστε να μην το ήξερε, ένας αρχαίος ναός Βέβαια, έχω πετύχει πολλέ πέτρε από απολυθώματα ας πούμε, θαλάσσια. Ναι, το αχα. έχω πετύχει στη Σάμο, αλλά το όνομα αυτό δεν το έχω ξανακούσει. Πούμε, και αρέσει. μιλάμε για ένα ναό, έτσι όπως μας τον περιγράφει τουλάχιστον ο Μίλτο, χτισμένο και κατασκευασμένο στο σύνολό του από αυτό το υλικό. Οπότε πιστεύω ότι θα είναι αρκετά εντυπωσιακό για όσου το δουν με άλλο μάτι, έτσι, δεν είναι. Ε, Βεβαίω, α πούμε, όλα αυτά τα κελίφη ε, πριν καταστραφεί ο ναό, ε, όταν ήταν όρθιος ε, ήταν επιχρησμένα ώστε να μοιάζουν με μαρμάρινα. Δεν έβλεπε δηλαδή κανείς τα κοχύλια όταν ο ναό ήταν όρθιο. Αλλά όπως και να έχει ένα πέτρωμα πολύ εντυπωσιακό, μπορεί να το δει κανείς καλύτερα στο νοτιωτικό, σημείο, το, στο νοτιωτικό κομμάτι του ναού. Ε, α, αξίζει να πούμε ότι έτσι σε μεγάλο βαθμό συναντάει κανείς το, το κοχύλια, Πάλι από το ίδιο υλικό προφανώς στο ναό της αρχαίας, μάλιστα στην Ακρόπολη της αρχαία Αληφύρας και στο Ναό της αρχαία Αθηνάς στον ίδιο νομό, αν θέλει να βρεθεί. Και μάλιστα όλα αυτά τα πράγματα είχαν συλλεχθεί από τα κοχιλιά τη Λήθου στο χωριό Λούβρο, ένα χωριό με περίεργο όνομα ομολογουμένος, του νομού Μάλιστα, πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας είπες Μίλτο Σε ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σου σήμερα Να σε καλά Μίλτο, καλό βράδυ, θα τα πούμε σε δύο εβδομάδες Καλό βράδυ και καλή συνέχεια Γεια σας. Αστρική πύλη και πάλι μαζί σα. Πήραμε την άδεια για έξτρα χρόνο σήμερα. Εντάξει, θα προλάβουμε. Μπορεί να τελειώσουμε και στην ώρα μα, μην νομίζει. Δεν έχω έτσι... ονομάστε εδώ, Διονύσο Κοτσάκη μα λέει ότι. Καλησπέρα, σα ακούω με, με ευλάβεια. Ωραία. Έτσι, ευλάβεια. Είχαμε σε δηλαδή, δηλαδή, λίγο θρησκευτική εμπειρία και δεν μου άρεσε αυτό. Θα διαβάσω ένα <laughs> μήνυμα το οποίο δεν γίνεται να μην το διαβάσω <laughs> από ναι. έναν φίλο μα, τον, τον νότιο μου Γκόλια, που μα έχει γράψει εδώ στο Facebook, ο οποίο λέει. Να το γράψουν και εδώ γιατί μου άρεσε. Παιδιά, αυτό το κράνος που λέτε, αυτό που αναλύσαμε το κράνος του Θεού δηλαδή, στο, στο πρώτο μέρος της εκπομπής, πρέπει να το δίνουν στο στρατό για να βλέπουν όλοι το Χριστό Φαντάρο ή και την Παναγία Επιλοχία. <laughs> Κατά τα άλλα συγχαρητήρια για την εκπομπή, κρατάτε μια σοβαρότητα και επιστημονικότητα που χρειάζεται σε αυτά τα θέματα για να μην καταντάς λιακόπουλος. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μάλιστα, ειδικά το κλείσιμο θα έλεγα ότι προκάλεσε πολλαπλούς οργασμούς στα εγκεφαλικά μου <laughs> κύτταρα. <laughs> Ακριβώς. Δεν. Ήταν νομίζω το μήνυμα της βραδιάς χωρίς να θέλω να μειώσω τα, τα υπόλοιπα. Απλά σχετίζεται με το στίγμα το οποίο θέλουμε να δώσουμε εδώ στην Αστρική Πύλη και δεν είναι εύκολο να το κάνεις αυτό μέσα σε τέσσερι εκπομπές. Δεν είναι εύκολα να πολεμήσει τι ε, κατεστημένες αντιλήψει του κόσμου. Δεν είναι καν κατεστημένες, Είναι απλά περισσότερο προβεβλημένε. Αυτό Δεν. θα προσπαθήσουμε να okay. κάνουμε μέσα από αυτή την εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον φίλο για τα καλά του λόγια και να περάσουμε στην ενότητα του βιβλίου. Ναι, πριν πέρα. μιλήσω για το βιβλίο που κρατάω στα χέρια μου, να, ναι. που είναι η ενότητα του βιβλίου, πολύ ωραία ενότητα. Να διαβάζετε βιβλία, παιδιά. Όχι γιατί το λέω εγώ, γιατί θα γίνετε καλύτεροι άνθρωποι. Δεν το... Ελπίζω να το καταλαβαίνετε. Ο Απόστολος μας έζηλε απάντηση σχετικά με τον Βασιλικό στον Αγιασμό. Μας λέει ότι δεν νομίζω ότι αρκεί έτσι λίγα φύλλα Βασιλικό ότι αρκούν σε τόση ποσότητα νερού. για να δεν νομίζω να κάνει θαύματα ας πούμε, ο Βασιλικό σε αυτή την τεράστια ποσότητα νερού. Ε, θα το έκαναν και οι καθολικοί, λέει, οι οποίοι βάζουν αλάτι. Οκ, okay, σέβεται την άποψή μα και εμεί σεβόμαστε τη δική του. Εδώ δεν είμαστε να του παραδώσουμε έτοιμε απόψει. Είπαμε μια θεωρία η οποία έχει ακουστεί σχετικά με τον αγιασμό και τι ιδιότητες του Βασιλικού. Και το πιο απλό πράγμα που μπορεί να κάνει είναι να το δοκιμάσει ο ίδιο. Είναι πολύ απλό. Ναι. Φτιάξε το δικό σου αγιασμό και δε σαν το νερό θα χαλάσει. Αυτό. Ε, πολύ ωραία. Έτσι πείραμα επιτοπίο. Λοιπόν, ε, έχουμε μπροστά μα το βιβλίο του Έρικ Άντερσον, ο Επίκουρο των 21 ο αιώνα. Είναι από τι εκδόσει Θήραθεν. Να βρούμε και τον μεταφραστή αυτού του έργου, είναι ο Δημήτρη Γιαννόπουλο. Καλό είναι να αναφέρουμε πάντα ποιο έχει κάνει τη μετάφραση. Και τι μα λέει έτσι, ο Έρικ Άντερσον σε αυτό το ωραίο βιβλίο, το οποίο στην ουσία είναι ένα εκλαϊκευτικό βιβλίο σχετικά με τον Επίκουρο, να μα δώσει έτσι, μια γεύση γύρω από αυτό τον φιλόσοφο. Μα λέει ότι οι αποκαλύψει του επίκουρου στάθηκαν ένα ιδεολογικό ανάγχωμα ενάντια στι πολυάριθμε και ανησυχητικέ αντιλήψει που προπαγάντιζαν από κοινού κάθε λογή ηθικολόγοι, θεολόγοι, προφήτε, αστρολόγοι και άλλοι αγίρτε, που αντλούσαν ωφέλη από την εκμετάλλευση τη άγνοια και του φόβου. Ενάντια σε όλου αυτού, εκστράτευσαν σαν πύρινη θύελα οι επίκουροι στον μεσογειακό κόσμο, μοιράζοντα σοφία και παρηγοριά, οργανωμένη σε φιλοσοφικέ σχολέ, μια παράδοση που είχε αρχίσει με τον επίκουρο και συνεχίστηκε αδιάλεπτα επί 6 αιώνε. Μόνο με την έλευση του να το κίνημα του επικουρισμού οδηγήθηκε τελικά στο περιθώριο και έπαψε να υπάρχει. Αλλά κληρονομιά του επίκουρου δεν έμελε να αφανιστεί για πάντα. Έτσι διαβάζουμε στο κολοφ... στον κολοφόνα του βιβλίου. έτσι λέγεται... Το οπιστόφυλλο, αλλιώ μπορεί να το πει περισσότερο εκλεπτικό. <laughs> δεν διάβασα το. Οπιστόφυλλο δεν διαβάζεται. <χς> είναι ένα ολόκληρο. Ο κολοφόνα είναι τα κειμενάκια που περιέχεται θέσε, στο οπιστόφυλλο συνήθω. Ε, ο φιλόσοφο Επίκουρος, ο οποίο ε, ε, είχε δώσει ε, ε, με τον φιλοσοφικό του αγώνα μια διέξοδο σε όλου εμά που μπορεί να έχουμε μεταφυσικέ ανησυχίε αλλά δεν θέλουμε να. Να βρούμε μια παρεγοριά σε μια θεία δύναμη Είχε απάντηση σε αυτό ο Επίκουρος Προτείνω να αρχίσετε να ψάχνεστε όλοι όσοι εσείς είστε αγνωστικιστές Δεν ξέρετε, δεν έχετε άποψη Η Αρχαία Ελλάδα έχει απάντηση και σε αυτό Και δεν είναι μόνο οι Επικούροι Υπάρχουν πάρα πολλές σχολές όπως η στοϊκή, η σκεπτική Απλά οι Επικούροι οι είναι ό,τι πιο κοντινό Μας έδωσε η αρχαιότητα στην Αθέα Είναι ό,τι πιο κοντινό είναι δεν είναι ακριβώς αθεία Όχι ακριβώς αλλά όντω είναι ότι πιο κοντινό Ότι πιο κοντινό δεν υπάρχει κάτι πιο κοντινό Και θα μπορούσε Και τόσο προβλευμένο Εντό αγωγικών. Έτσι τώρα ποιο διαβάζει φιλοσοφία, ειδικά στη χώρα που γίνεται στη φιλοσοφία, πολύ λίγοι, και ο Διονύση είναι το χέρι του θα μπορούσε να αποτελέσει το θέμα μια ολόκληρη εκπομπή. Ναι, θα αφιερώσουμε σίγουρα μια εκπομπή στον επίκουρο έτσι. Και, και, και γενικότερα και το του Και γενικότερα στι φιλοσοφικέ σχολέ, αλλά και στην εξέλιξη του μέσα στον χρόνο, γιατί μπορεί η φιλοσοφία να κυνηγήθηκε κατά τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες αλλά όλα τα, τα διδάγματα τους επηρέασαν σίγουρα μετά όλες τις εσωτερικές ε, ομάδες και φιλοσοφίες που ήταν το φως κατά τη διάρκεια του, της αναγέννησης και εξής Νομίζω μην να σιγά σιγά φτάσαμε στο τέλος έτσι Να πούμε και τη στήλη της ταινίας Σήμερα, Α, προτείνω. θες να βάλουμε και ταινία Ναι, θα είναι το τελευταίο που θα πούμε Και μετά θα δώσουμε πάσα Λοιπόν, αυτές τις μέρες παίζει στο σινεμάτο Ένα πολύ ενδιαφέρον θριλεράκι, Το σπίτι των ονείρων ε, με τον Ντάνιελ Craig και την Ράιτσελ Βάι. Ο Ντάνιελ Craig να πούμε ότι είναι ο ξανθός ε, ηθοποιό που ενσαρκώνει τον James Μποντ, όλο ε, τον ξέρετε. Ενώ η Ράιτσελ Βάι, για όσου, ίσω, αρκετοί από αυτού που μα ακούνε, είναι η ηθοποιό η οποία ενσαρκώσε την υπατία στην ε, ομόφωνη ταινία. Λοιπόν, ο επιτυχημένο εκδότη Will Attenτον. Ο Daniel Κρέγκ δηλαδή αφήνει την υψηλή του θέση στο Μανχάταν και μετακομίζει με τη σύζυγό του Λίμπι, τη Ρέιτσελ Vice, και τις δύο του κόρες σε μια γραφική πόλη της Νέας Αγγλίας. Μόλις ξεκινούν τη νέα ζωή τους ανακαλύπτουν ότι το τέλειο σπίτι τους ήταν το μέρος στο οποίο είχαν δολοφονηθεί στο παρελθόν μια μητέρα και τα παιδιά της και ολόκληρη η πόλη πιστεύει ότι ο δολοφόνος ήταν ο επιζών σύζυγός της. Όταν ο Will αρχίζει να εξερευνά το θέμα, δεν είναι σίγουρος αν πρόκειται για εικασίες και φαντάσματα ή αν αυτή η τραγική ιστορία έχει όντως συμβεί μέσα στο σπίτι του. Οι μόνες ενδείξεις που έχει στη διάθεσή του προέρχονται από την Αν την... Πάτερσον, την οποία σαρκώνει η Naomi Watch. μια μυστηριώδη γειτόνισσα που γνώριζε τα θύματα. Και καθώς ο Γουίλ και η Αν προσπαθούν να κολλήσουν τα κομμάτια του παζλ, πρέπει να ανακαλύψουν έτσι... Τι συμβαίνει στις μεταξύ τους σχέσεις, το αν όλα αυτά τα οποία βλέπουν είναι πραγματικότητα Δεν θα σας πω περισσότερα γιατί θα χαλάσει είναι την έκπληξη Νομίζω ότι έχεις δει την ταινία έτσι, πως Δε, φάνηκε Δεν γίνεται να μην παρουσιάσω μια ταινία αν δεν την έχω δει Την είδα προχθές, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και αρκετά ανατρεπτική Νομίζω ότι προτείνεται να πει το Καλό θρυλεράκι δηλαδή. Βέβαια. Το θρυλεράκι όμως το οποίο με συγκλώνησε πραγματικά το τρέιλερ του στην αρχή πριν ξεκινήσει η ταινία «Το σπίτι των ονείρων» είναι το «Devil Inside», το οποίο θέλω να το ψάξετε. Βάλετε στο YouTube «Devil Inside 2012» τρέιλερ. Απίστευτο θρύλερ για όσους έτσι φτιάχνονται με, με θέματα εξορκισμών κτλ. Είναι... Αδιανόητο νομίζω θα είναι το thriller του 2012 Με αυτά και με αυτά ολοκληρώσαμε και αυτή τη στήλη Και νομίζω ότι κάπου εδώ φτάνουμε και στο τέλος της εκπομπής Ναι, Φιλεμινά, η τέταρτη αστρική πύλη Κλείσαμε ένα μήνα ένα στον μήνα. αέρα ε, νιώθουμε περίεργα, νιώθουμε ενθουσιασμό Ελπίζουμε να κρατήσει πολύ όλο αυτό το ξεκίνημα που κάναμε εδώ τον Νοέμβρη του 2011 Ελπίζουμε να είστε και εσείς ενθουσιασμένοι με τα θέματα τα οποία έχουμε αναλύσει μέχρι τώρα Μπορείτε να μας στέλνετε τις ιδέες σας, να πούμε ξανά τους τρόπους επικοινωνίας ναι. πριν, πριν κλείσουμε καθ' τη διάρκεια της εβδομάδας Ιδέες και επαφή στο λογαριασμό ραδιοφωνική αστρική πύλη στο facebook η Stargate FM βάζετε, μα βρίσκεται και έτσι. Ε, το email τη εκπομπή stargatefm.gmail.com Όλη την εβδομάδα. Ιδέε, σκέψει, παρατηρήσει, ό,τι σα κατέβει, γράψτε κάτι και στείλτε το. Καθώ επίση και στην ιστοσελίδα www.stargatefm.gr. Ανάμεσα στα άλλα μπορείτε να βρείτε και το αρχείο των εκπομπών. Η σημερινή εκπομπή θα ανέβει λογικά κάποια στιγμή. Μπορείτε να ακούσετε και τη δεύτερη και την τρίτη. Ελπίζω Όσο να νούμερο, μπορέσουμε να την ανεβάσουμε αύριο την εκπομπή. Αλλιώ μεθάβριο, παραμεθάβριο δεν ξέρω. Να λοιπόν, ανακοινώσουμε στο Facebook οπότε θα γίνει. Λοιπόν, να είστε καλά Εμείς θα τα ξαναπούμε την επόμενη Δευτέρα. Καλό βράδυ σε όλους Και μην ξεχνάτε, η αλήθεια είναι εκεί έξω.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 Can't believe you were once just like anyone else Then you grew and became like the devil himself Pray to God, I think of a nice thing to say But I don't think I can, so fuck you anyway You a scum, you a scum, and I hope that you know the cracks in your smile are beginning to show now the world needs to say that it's time you should go there's no light in your eyes and your brain is too slow can't believe you were once just like Looking at me